Τρελός, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, πρεζάκια, στις πιάν, σκυλιάδες, από το τελευταίος, από το για τους κατάτω. Τον Πάρια, τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Reboot και ξεκινάει η εκπομπή Παρίας. Λοιπόν, καλησπέρα στηρι; Καλησπέρα. Όχι, τώρα είσαι. Καλησπέρα. Λοιπόν, αδελφιά λέτε πουλιά. και σήμερα και αυτή την Παρασκευή. το Είμαστε 6 του Ιούνιου, 6-6 του Σωτηρίου του 2025 και έχουμε έρθει εδώ πολύ ζωντανά να κάνουμε μια εκπομπή, μια θεματική εκπομπή όπω είδηστε στο Παρία Με ένα θεματάκι το οποίο το ζυμώσαμε λίγο με το σωτήρι να την αλήθεια. Το συζητήσαμε λίγο, έτσι να έχει ενδιαφέρον αυτό που θα βγάλουμε προς τα έξω. Και είπαμε το ότι το παν κίνημα και η επίδραση τη στον κόσμο έχει να μπει πολλά πράγματα και γι' αυτό. Καλέσαμε και ήρθε και εδώ ο Για όποιον δεν το ξέρει που γενικότερα δεν νομίζω. Ένα άνθρωπο δραστήριος ειδικά με τη μουσική, εκτός από τις άλλες προεκτάσεις στη ζωή του. Ε, ο Σωτήρη ε, είναι μέλος των ανώμαλων ρημάτων. Θα μιλήσουμε για αυτό γιατί μου αρέσει πολύ και το πως ανώμαλα μπορεί να είναι τα ρήματα. Πολύ. Και... Παλιότερα έχει, έχει και αυτός μεγάλη ιστορία, ε, ξεκινώντας από τους αδιέξοδο, τους θρηλικούς, τους τιτάνες αδιέξοδο, τη δεκαετία του 80, εκεί που οι, βελ, οι βελούδινες φωνές τους ε, ακουμήσανε <laughs> τις ζωές μας ή τις ζωές μετά από δεκαετίες ακόμα και... Πάντα κάπου στη Μεσολογγίου, κάπου στα Εξάρχεια, κάπου στο Περιστέρι, στην Λιούπολη, κάποιοι συζητάνε ότι πόπο ρε τι γράψανε, πόσο είναι επίκυρα ακόμα. Όλα είναι επίκυρα, αλλά και όλα ταυτόχρονα προχωράνε. Δηλαδή έχουμε και καινούργιες ε, μουσικές, έχουμε καινούργια πράγματα να, να δούμε, να συνδυάσουμε. Το βλέπουμε και αυτό σαν ομμαλά ρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας τα πάρουμε όλα πίσω. Ε, ο Σωτήρης εδώ έχει κάνει, μου έχει κάνει μια Πολύ ωραία, σπονδυλωτή εκτέλεση κομματιών για να βοηθήσει πολύ στην αφήγηση αυτής της εκπομπής. Ε, και ξεκινώντας, θα αρχίσω να σε πυροβολάω με ερωτήσει, μιας και όφε αέρα, είσαι λαλίστατο. γενικότερα το έχεις, ε, και μπορείς να μου τα σχολιάσεις όλα. Ε, λοιπόν, πάνκ... Τι, τι σημαίνει το punk ξέρω κι εγώ. Τι, σαν, και σαν λέξη, ρε παιδί μου. Πώς, πώς ξεκίνησαν να το λένε οι Εγγλέζοι, το λέγανε. Όχι, όχι. Ε, Αμερικάνικης καταγωγή είναι. Η, η λέξη και το ιδίωμα στην πραγματικότητα ξεκίνησε ως ένα μουσικό ιδίωμα, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ξεκίνησε ως ε, επανάσταση ή κάτι άλλο. Ε, και μάλιστα... Πριν το ΠΑΝΚ υπήρχαν ήδη ενδείξεις γι' αυτό. Δηλαδή πολλές γκαράζ ψυχεδελικές μπάντες, ακόμα και μεγαλύτερες και πιο γνωστές από τις πιο underground, δηλαδή ε, σίγουρα Rockets from the Tom και λοιπά, αλλά ακόμα και η Lava, ας πούμε, που είναι μια πολύ γνωστή και καθιερωμένη μπάντα της εποχής στα σίξ ε, Μέσα σε αυτό το γκαράζ και μέσα... Σε στην πολιτική στάση της εποχής, γιατί πέρα από τους γήπης υπήρχαν και οι γήπης οι οποίοι ήταν πιο, ας το πούμε, ακτιβιστές και μέσα από τα κολεγιακά ροκ ε, ξεκίνησε αυτός ο ήχος, ας το πούμε έτσι. Και MC5, Stooges, οι οποίοι ας πούμε είναι οι πατέρες του punk. Απλά μετά πάρα πολύ γρήγορα στην Αγγλία υπό διαφορετικές συνθήκες όμως. Ε, μιλάμε τώρα για μετά ένα δέκα χρόνια περίπου μετά το δεύτερο Παγκόσμιο. Και 15, όλε αυτέ οι μπάντε, κάπου εκεί. Ναι. Ε, κάπου στα μέσα των σύξτη, αρχίζει να διαμορφώνεται ο ήχο. Από τη μία, πολλά όνειρα και σχέδια για τον καινούριο κόσμο ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη, υπάρχει κόσμο στι κατώτερε τάξει που λέει ότι. Στην Αμερική το πρόβλημα το βασικό είναι το Βιετνάμ. Είναι. Έχει περάσει η εποχή του Αμερικάνικου Ονείρου, ισχύει για κάποιους, αλλά το πρόβλημα των νέων εκείνη τη στιγμή που τους αποσχολεί περισσότερο από όλο είναι το Βιετνάμ. Γιατί το Βιετνάμ είναι μια επέμβαση της Αμερικής χιλιάδες μίλια μακριά, δεν μπορούν να το αντιληφθούν τη σκοπιμότητα, η οποία γυρίζουν φέρετρα. Είναι η εποχή που αρχίζουν, γιατί στην αρχή το Βιετνάμ ήταν μια... Μια ωραία φασούλα που διαφημιζόταν ότι οι Αμερικοί όταν άρχισαν και γυρίζαν τα πρώτα φέρετρα Πάμε και αυτό και όταν άρχισαν οι επιστρατεύσεις, παίρνανε παιδιά από κολέγια με το ζόρι να πάνε στρατό για να στηρίξουν αυτό το πράγμα αυτό άρχισε και δημιουργούσε ένα πολιτικό κίνημα στην πραγματικότητα. Η Χίπης είναι ο πρόγονος, οι ειρηνιστές ας πούμε και μέσα αυτό γεννιέται και ένα ακτιβίστικο κίνημα το οποίο συγκρούεται στα πανεπιστήμια τότε... Τροισφαίρε κάποιες φορές. Τροϊσφαίρες και μέσα από αυτό, εγώ πάντα το λέω, οι σκληρές εποχές φέρουν σκληρές μουσικές. Νομίζω ότι το, το, το πάνκ είχε αυτό το πράγμα στην Αμερική. Το προ-πάνκ μάλλον, ας το πούμε έτσι. α ας θεωρήσουμε ότι οι Stooges και η MC5 είναι προ-πάνκ, το πούμε έτσι. Οκ. Okay. Ε, η σημασία της λέξης ποια είναι τελικά. Αλητία. Αλλά νομίζω ότι ο... αμφισβητείτε ποιος είναι νονός. Έτσι, πάρα πολύ διεκδικούν τη λέξη ας πούμε. ποιος βάφτισε το πανκ-πανκ. Κάποιοι λένε ότι το παιοίγγι. Και... Αλλά δεν έχει και σημασία. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που υποδήλωνε το πανκ σαν μουσικό ιδίωμα. Γιατί ακόμα μιλάμε για ένα μουσικό ιδίωμα. Έτσι, δεν, δεν έχει, στην εποχή που μιλάμε δεν έχει ταυτιστεί απόλυτα με... Με κινηματικό τρόπο. και δεν ξέρουν ότι παίζουν πανγκ. Δεν τότε. το ξέρουν γιατί. Δεν... Ναι, γιατί απλά το εφευρίσκουν. Εκείνη ναι. τη στιγμή τότε το εφευρίσκουν. Ε, αυτό ακολουθεί τη λογική το ότι anybody can play rock and roll. Μπορ... Καθένα μπορεί να παίξει rock and roll. Αυτό ήταν, αν θέλει, η κατηγορία που είχε η... η κλασική τάξη και παιδεία που του δαχτυλόδειχνε του ροκεντρολάδε ότι σιγά και τι κάνετε, όλοι μπορούν να παίξουν δυο ακόρντα, α πούμε. Σε συνδυασμό με, τα, με την έκρηξη των μεγαθυρίων της μουσικής τότε που παίζανε αυτό το ατελείο το ροκ που δεν τελείωνε ποτέ με τα 27 λεπτά, ας πούμε, τα 30 λεπτά σόλο κουρδίσματα πάνω στη σκηνή και λοιπά, ε, που είχε χάσει λίγο το ρόκεντρολ το χορό του. Πώς να το πω. Ναι, ναι. Κατά κάποιον τρόπο ε, το πανκ επανέφερε αυτή την ψυχή του ροκ και Την εφηβική επαναστατικότητα, το... Κάνω το, την κιθάρα μου όπλο, δηλαδή παίζω δύο ακόρτα, Αλλά τα χτυπάω. Θα χτυπάω, θα με ακούσετε. Και, και είναι ωραίο <laughs> αυτό. Τέλειο. Ε, και τι να κάνουμε. Μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο αυτό που μου έχει στείλει για αρχή. Ε, αλλά ας συνεχίσουμε άλλο λίγο... Ε, και όλα αυτά φτάνουν περίπου μέχρι το με τους προ και μέχρι τα 70's Εκεί ή... στα τέλη σύξης αρχές 70's Όπου πλέον και στη Νέα Υόρκη ας πούμε το CBGB Ας πούμε ότι είναι ο ναός αυτού του πράγματος Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει στούντιο Όχι στουντιο είναι, Μα... είναι ένα μικρό πρώην country λαϊβάδικο Λαϊβάδικο και... ναι Όπου αρχίζουν και παίζουν διάφορε νεοαρχέζικε μπάντε τη εποχή. Η Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή είναι, είναι ένα χωνευτήρι από κουλτούρε. Ε, εκεί στην ουσία μεγαλουργούν, πρωτοεμφανίζονται καταρχά οι Ραμών, οι Dead Boys, ε, κομμάτια του η Television που για μένα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Ακόμα και οι Talking Heads στην αρχή του, ε, οι Patty Smith. Όλοι αυτοί ξεπηδάνε από αυτό το μικρό λαϊβάδικο στο οποίο. Πάνε στην αρχή 200-300 άτομα, ας πούμε, και δημιουργείται αυτή η σκηνή και οριοθετείται κιόλας. Δηλαδή πλέον νομίζω ότι στην εποχή των ραμών, δηλαδή το 70-κάτι, μιλάμε πλέον για πανκ-ροκ, ας πούμε. Το, πλέον ο όρος, μουσικά τουλάχιστον, έχει τοποθετηθεί και περνάει και τον Ατλαντικό. Και για, στον Ατλαντικό, για πες πως είναι φάς, γιατί εκείνα άλλο πράγμα. Ναι, εμείς μικροί μάθαμε Αγγλία, ε, μάθαμε στιλιστικά το δίσιμο αλλάζει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή ότι πρώτα έγινε η φάση με το στυλ, το εξωτερικό, όλο αυτό, το φακόφ φακόφ και εμφανισιακά. Κάπως. Ναι, γιατί πριν, αφού το πανκ πήρε μορφή ε, συγκεκριμένης κουλτούρας, ας το πούμε έτσι, ή υποκουλτούρας όπως πεστο. Αυτό όταν, όλα τα αναωτερίστικα κινήματα... Δημιουργούν και τη μόδα τους. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ε, ναι, μπορεί να λέξει ταμπού, αλλά ναι, αυτό δημιούργησε και το, τη στολή του, αν θέλει. Στον κώδικα επικοινωνία. Ότι βλέπεις τον απέναντι και είναι πανκ. Άρα ανήκει στην ίδια ομάδα, κατά κάποιος. στην ίδια φιλή. Ε, στην Αγγλία όμως, τα πράγματα είναι αλλιώ, γιατί και αυτοί έχουν προ-πανκ. Δηλαδή, σαφέστατα οι κίνγκ, α πούμε, και από τη στάση κιόλας, γιατί οι και έχουν και να πιο πολιτικό λόγο ακόμα και στα πρώιμα στάδια τους ο ήχο, ο Βρετανικός έχει και αυτός μέσα αλλά σίγουρα η επιρροή έρχεται όταν πλέον ακούνε Στούτζες, όταν ακούνε Ραμόντς όταν ακούνε τέτοια τέτοιες μουσικές ας πούμε και εκεί διαφοροποιείται γιατί μιλάμε τώρα για Θατσερίκη Αγγλία που έρχεται έτσι. Και το πες και το... πριν σκλήρα χρόνια βρίσκει, βρίσκει Στην Αγγλία είναι η λέξη κόκνη Βρίσκει ανταπόκριση σε, σε, Δεν θα το πεις ακριβώς Λουμπεν, Αλλά σε ανθρώπους που έχουν περάσει την ανεργία ε, Σε ανθρώπους που ζουν σε φτωχές ή σε φτωχά προάστια Πόλεων Εργατική τάξη κατά κύριο λόγο ε, Αλλά και μικροαστούς που έχουν καταρρεύσει λόγω της Thatcher, οπότε ε, όπου υπάρχουν μικροαστοί, δηλαδή άνθρωποι που είναι λιγάκι πιο μορφωμένοι και, γιατί έχουν το χρόνο να είναι όχι ότι η εργατική τάξη δεν έχει μόρφωση απλά ο μικροαστός έχει περισσότερο πώς να σου πω, το παιδί του, του μικροαστού έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του ε, εκεί πολιτικοποιείται πολύ πολύ πιο έντονα από ό,τι στην Αμερική τελικά ε, το, το, γι' αυτό και ό, ό, όταν λέμε ΠΑΝΚ στο περισσότερο κόσμο το βρετανικό στοιχείο ας πούμε δηλαδή οι κόλλωσεις, σεξ πίστολ σε πούμε πιο πολιτικοποιημένοι μπάντα ξέρω από τους κλάς ε, Steve Littlefingers γιατί είχαν και το πρόβλημα το Ιρλανδικό ε, εκεί, εκεί τα ΠΑΝΚ συγκροτήματα μιλάνε πλέον συγκεκριμένη πολιτική γλώσσα ας το πούμε έτσι αυτό Εντάξει, και ουσιαστικά μετά την Αγγλία ήρθε και εδώ, αλλά θα τα πούμε αυτά ξελίγο. Πολύ μετά, δηλαδή ναι, εντάξει, ναι. εμείς αργήσαμε. <laughs> Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο κομματάκια, έτσι και θα μας πει μετά γιατί. Ε, τα επέλεξε και όλα να παίξουν αυτά. Mm -hmm. Εγώ να πω εδώ ότι μα ακούτε στο radioreboot.gr. Εκεί στα δεξιά υπάρχει φόρμα επικοινωνία που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα, την αγάπη, το μίσο σα, εκφραστείτε. Ξέρετε ότι σπάμε τη σχέση πομπού δεν έχουμε δεξιά πίσω από τα ραδιόφωνα. Περιμένουμε να στείλετε κάτι. Έτσι, αλλιώ, ξέρετε το ο Παρία, οι ερωτήσει που γίνονται σήμερα και ολοσκελετό βγαίνει από αγαπητού. Ε, ανθρώπους που μας ακούν ακροατέ και χαίρομαστε πολύ που είναι έτσι μια συλλογική προσπάθεια ε, λοιπόν πάμε να δούμε να τα βάλουμε και με, και με τη σωστή σειρά που μας έχει προτείνει ο Σωτήρης λοιπόν για πρώτα θα βάζαμε κομματάρες λοιπόν μπαίνουν τα κομμάτια και σε πολύ λίγο βγαίνουμε κι εμείς για να τα σχολιάσουμε και να συνεχίσουμε λοιπόν πάμε και επιστρέφουμε Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάντα στο studio του Radio Reboot Είμαστε μαζί με τον Σωτήρη ε, Είπαμε ποια θεάριστη εκπομπή κάνουμε και σήμερα, ποια θεματική Μιλάμε για μπαλέτο γαλλικά και πιάνο, απ' την άλλη πλευρά <laughs> ναι, ναι, έχουμε πάντα τρόπους <laughs> Έχουμε λεπτεπί τρόπου. τρόπους, Έτσι. έχει φανεί αυτό στο πέρα των, των αιώνων θα πω εγώ ε, κάνουμε την εκπομπή το Punk κίνημα και η επίδρασή του στον κόσμο ε, Προφανώς συζητάμε τις μουσικές μεταπηδήσεις Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και το περιβάλλον Στο οποίο αναπτύσσεται και πώ παίρνει χαρακτηριστικά η μουσική και κουμπώνει Και αυτό έχει έτσι, ένα μεγάλο ενδιαφέρον Γιατί όλο αυτό δίνει στην κοινωνία και παίρνει Υπάρχει ένα feedback πάντα ε, Για πες τι ακούσαμε Λοιπόν σωτήρι. ακούσαμε τους Love Το 7 seven 7 ε, η love στα τη δεν ήταν μια μικρή μπάντα ήταν μια καθιερωμένη μπάντα ε, αν μη τι άλλο αυτό κομμάτι είναι punk είναι punk πριν το punk έτσι, είναι... και αντίστοιχα, αντίστοιχα ακούσαμε από την Βρετανία της ίδιας εποχής τους kings όπου και αυτό φορμαλιστικά είναι punk πριν το punk γιατί εγώ επιμένω πάντα ότι το πάνκ μουσικά είναι απλά μια φόρμα. Το τι επικράτησε μετά ως γενικότερη κουλτούρα... είναι μεγαλύτερο από αυτή τη μουσική φόρμα. Γιατί και αυτή ακόμα ξεπεράστηκε. Ε, θα πω παράδειγμα οι strugglers. Αν ακούσει και σου πούν ότι είναι πάνκ... τώρα η television ας πούμε... καταπληκτική μπάντα... λε τώρα γιατί είναι punk αυτό. Είναι. Γιατί αυτή η φόρμα ας το πούμε έτσι μεγάλωσε και άρχισε να περικλείει μέσα και το ιδεολογικό κομμάτι του πανκ. Δηλαδή την, ε, την καταστροφή του παλιού rock and roll, το πούμε έτσι, ότι όχι άλλο τραγούδια για νεράιδες και ποταμάκια και διαβόλους, ας πούμε και τέτοια, εδώ ο κόσμος καίγεται. Ε, και γι' αυτό επίσης και το πανκ είχε και άλλη μια ιδιότητα τρομερή, ότι διεθνοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όσο γρήγορα και το rock and roll. Γιατί, γιατί φορμαλιστικά ήταν κάτι που ο, ο έφηβος μπορούσε να το παίξει, να φτιάξει, να πάρει του φίλους του, να μπει σε ένα. Κάνει, παίξει λίγο του Παίζει λίγο πατούπα, λίγο γκράγκα γκράγκα, ε, να φωνάξει αυτό που νιώθει. Και επειδή ακριβώς το ΠΑΝΚ στην Αγγλία πολιτικοποιήθηκε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα, η διεθνοποίηση μετά ήταν παντού. Και έτσι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, και στην Ελλάδα το ΠΑΝΚ εξέφρασε ε, πολιτική. Δηλαδή στην Ελλάδα το ΠΑΝΚ δεν ξεκίνησε ω αστιακή ποτέ. Ούτε ως απλά δεν είχε, δεν είχε, προ... είχε καταχάσει την εξέλιξη. Δεν πρόλαβε να την έχει. Το ΠΑΝΚ εδώ ξεκίνησε ως δήλωση. Κατευθείαν ας πούμε. Το επακόλουθο δηλαδή. Ε, εντασσόμενο πλέον σε αυτό που λέμε κίνημα ΠΑΝΚ. Γιατί το κίνημα ΠΑΝΚ εγώ θα το μετρήσω από το 73 και μετά ας πούμε. Όπου μιλάμε πλέον για κίνημα. Okay. που Πα... περιχαρακώνει πλέον πέρα από, τη, από την κουλτούρα του, δηλαδή την αισθητική του, γιατί στην πραγματικότητα αισθητική είναι αισθητική, αυτό που συζητάμε. Όταν συζητάμε για εμφάνιση ή για μουσική φόρμα, μιλάμε για μια συγκεκριμένη αισθητική. Ε, το φορτίο όμως που βαλάει στην πλάτη του είναι ότι είναι το εξαιρετικό κομμάτι, ότι η στίχη του και η πολιτική του στάση είναι σαφώς αντιεξουσιαστική. Ε, Κλαδικοποιείται κιόλα, δηλαδή υπάρχει έναρκο πανκ, υπάρχουν μηδενιστέ. Δυστυχώ ένα κλάδο στην Αγγλία θα δημιουργήσει και ένα φασιστικό κομμάτι, Κάτι. αλλά αυτό στην εργατική τάξη πάντα προσπαθεί ο φασισμό να την καπηλευτεί, και αφού άνοιξε εκεί έγινε και αυτή η προσπάθεια. δημιουργούνται πάρα πολλέ πολιτικέ τάσει, οι οποίε όμω 99% είναι αντιεξουσιαστικέ. Και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, δημιουργεί και μια διεθνή επικοινωνία των ανθρώπων που είναι πανκ. Τρομερό αυτό, ότι η ανάφλεξη έγινε ε, και ουσιαστικά αυτό όλο το κίνημα με το στυλ και όλα αυτά γίνεται από το 1970 περίπου. Μιλάμε για το εξωτερικό. Α μιλήσουμε πιο μετά γιατί. Ε, νομίζω ότι το 76 α πούμε, είναι όριμο πλέον. Σε, σε, σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, στην Αγγλία είναι πλέον ε, δήλωση, έχει δηλωθεί δηλαδή, αυτό είναι, 76-77 νομίζω είναι η κορυφαία. Και από εκεί και πέρα οι, οι, οι, οι αρχές 80, ας πούμε, το κάνουν παγκοσμίο. Είναι, δεν υπάρχει χώρα που δεν έχει, ας πούμε, δεν, δεν μπορώ να διανοηθώ ποιε χώρες δεν είχαν, ξέρω εγώ, οι αραβικέ ίσως, δεν, δεν ξέρω. Ε, υπήρχαν σκέψεις από το 70 τότε, άρα θα υπήρχε πάνκ συναυλία, ε, πάνκ live. Στα μέσα του 70 πλέον, εντάξει μιλάμε τώρα για... Ε, ε, Μέχρι ε... το 76, στην Αγγλία τουλάχιστον, στην Αμερική, διαφορετικά τα πράγματα με το show business ίσως. Αλλά στην Αγγλία όπου το πάνκ είχε και αυτή την πολιτικοποίηση ας πούμε και τη συγκεκριμένη πιο πολύ που λέγαμε πριν και όλο αυτό... Ε, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε και έχουμε διαβάσει, γιατί δεν έχω δεν είμαι τόσο μεγάλος πια. μου <laughs> <laughs> Ήμουν πει πιτσυρίκι τότε, ε, δεν παίζαν εύκολα οι μπάντε σε σε μεγάλα κλάμπη κάτι τέτοιο. Α πούμε, έτσι. Ακόμα και στο Λονδίνο, στο Μαρκή και σε αυτά. Δηλαδή, δεν, δεν ήταν το. Πέρα το ότι σεξ α πούμε, και το, τη φοβερή πορεία, α πούμε να βγάλουν λεφτά από το χάος κυριολεκτικά ας πούμε και το κάνανε και από ε, μεγάλη ειδησία και, και μεγάλη αλλά αν δεις την ιστορία τους δεν είναι και τόσο πολλά τα live και σε τόσο μεγάλους χώρους ε, πιο πολύ σε πιο μικρά κλαμ χαοτικές συναυλίες που ή δεν ε, τα δεν μικρότερα συγκρότηματα παίζανε σε ακόμα μικρότερες αλλά παίζανε και σε πολιτικές εκδηλώσεις σε απεργίες ανθρακορίχων σε τέτοια πράγματα αυτό ε, Στην Αμερική Εντάξει η Αμερική είναι η Αμερική Έχει άλλη, άλλη σχέση με τη showbiz ε, Και άλλη σχέση με την πολιτικοποίηση ε, Όχι ότι δεν υπάρχει όχι. Θα είμαστε πολύ άδικοι αν το πούμε αυτό ε, κράτο τέτοιο... με άλλο τρόπο ε, Να σου πω κάτι Ακόμα και ο Μπομ πούμε Ήταν πάρα πολύ πολιτικοποιημένος Που δεν ανοίξει στο πάνκα Και δεν έχει καμία σχέση ας πούμε η ε, MC5 ήταν πάρα πολύ Ήταν με τους πάνθυρες, έτσι; ε, οι, οι Στούτζες Ναι Οι Ραμόνς ας πούμε Η Ραμόνς νομίζω ότι ξεκινήσανε Ένα δικό τους δρόμο Που εγώ θα τον ονομάσω με πολύ ευκολία Και είναι pop punk Μοκίνι. Λαϊκό punk ας πούμε ε, Και νομίζω ότι Ήταν η απάντηση Κυριολεκτικά όμως η εκδίκηση του rock and roll απέναντι στην δίσκο Γιατί η... το punk των Ramones χορεύεται <laughs> Ήταν το μόνο rock της εποχής που χορευόταν Αν ακούσεις εκείνη την εποχή τι έβγαινε Δεν χορεύονται Οκ okay. Οι Ramones με το 1, 2, 3, 4 Έτσι η... νέα... Πολλοί το λένε βιολικό Έχουν και αυτή η πολιτικοποίηση έτσι, Αλλά εντάξει Μην ξεχάσουμε ότι στα μέλη του ο ένας ήταν και ρεπουμπλικάνο, Έτσι ο Τζόνι Okay. Που και αυτό πολιτική είναι Ναι Αλλά στην Αγγλία ήταν πολύ πιο Η Αγγλία νομίζω έβαλε τη σφραγίδα Το ότι το πανκ έχει μέσα του ε, Αντιεξουαστική νοοτροπία Σαφή Και έβαλε και στολή Έβαλε στολή ναι, ναι. Έβαλε στολή γιατί Και το ροκεντρόλ το είναι μια Μια βιομηχανία ε, όταν συζητάμε για, για μεγέθη κλάσ, pistols, πίστολς και κλπ μιλάμε για πωλήσει. μιλάμε για εταιρείες οι οποίες αντίθετα με, με το πως είναι εδώ ας πούμε, η αγορά ας πούμε, στην Αγγλία και στην Αμερική αυτές οι αγορές βλέπανε σε ένα νεοελιστικό ήχο επενδύανε βλέπανε χρήμα, βλέπανε πωλήσει και μαζί με αυτό φυσικά και η μόδα ο κάθε σχεδιαστή που μπορούσε να, να βάλει, ξέρω εγώ, ένα πατσαβουριασμένο ρούχο με τρεις παραμάνες, ας πούμε, και να το πουλάει πανάκριβα ως το νέο τρέντ. Ε, δεν μπορείς να αποφύγεις αυτό. Δεν, δεν, δεν λειτουργήσε εκτός καπιταλισμού το πανκ, διότι ροκεντρόλοι ήταν. Μιλάμε για αυτά τα μεγέθη, έτσι. Yeah. Δεν μιλάμε τώρα για τα μικρά μεγέθη και τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείε και όλα τα υπόλοιπα, που ήρθανε λίγο μετά. Ναι, ναι. Πρώτα προωθήθηκε θέλοντα και μία από την πίστη να είδαν μυρίσανε τη ρίρε, παιδί μου έτσι. Άλλοι λένε γιατί όχι. Για σκέψω ότι οι Άγγλοι το έχουν και, και στι εφημερίδες του και παντού, τα tabloid και όλα αυτά, το σκάνδαλο στην Αγγλία και το gossip και το κοτσομπολιό είναι. είναι, είναι μάστορε του να πουλάνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το God Save the Queen, ξέρω εγώ, ήταν δώρο για τι δισκογραφικέ εταιρείε, αν το σκεφτεί, α πούμε. Γιατί κινούσε το ενδιαφέρον. Και πολύ πιθανόν αγοράσανε και το δίσκο των πίστελ χωρί να, να του αρέσει καθόλου αυτό που ακούνε, α πούμε, αλλά μόνο και μόνο γιατί είναι trendy, είναι in, είναι το καινούριο κοτσομπολιό, είναι το καινούριο πράγμα. The new thing, α πούμε. Ισχύει πάντα αυτό. Θα ισχύει πάντα. Ε, ισχύει από τότε που υπάρχει τέχνη και θα ισχύει και σε όλε τι τέχνε. Τα... Δεν έχει σημασία αν είναι εικαστικά, αν είναι μουσική, αν είναι χορός, θεάτρο, κινηματογράφο. Οποιοδήποτε νεωτεριστικό και καινούριο ρεύμα. Ε, δημιουργεί μόδα ή ακόλουθους ή δημιουργεί δυναμική α το πούμε έτσι είναι καλύτερη λέξη ε, εφόσον θα υπάρξει βιομηχανία που θα το κατανοήσει ως προϊόν θα το κάνει προϊόν θα το πουλήσει και θα το κάνει και μεγαλύτερο από ό,τι είναι και ίσως και θα το αποξιώσει στο τέλος με αυτόν τον τρόπο Μέχρι να το ξανακάνει κύκλου, να το επαναφέρει... Ναι, εντάξει, οι μόδες ξανάρχονται Ακριβώς. το ρετρό που λέμε. Πούμε, ναι, ναι, ναι, έρχονται ναι. με δάνεια. Ναι. Λοιπόν, μια και είπαμε δύο λόγια, μας είπε μάλλον στον τρει δύο λόγια αυτή την εποχή, παγκούσουμε δύο κομμάτια πάλι back to back... Και θα επισ... Γιατί είδατε πως είναι μια live εκπομπή Χτυπάνοντας στην Αγιαρμή κάποιο χαλάει το απόγευμα των τουρίστεν Που έχουν έρθει να αφήσουν τα ωραία του λεφτά στην Αθήνα Τι ναι, καλή άνθρωπο <laughs> Παίζουν και αυτά Κοίτα τώρα. να δει κάτι Και σε αυτό πρέπει κάποτε να κοιτάξουμε Με ειλικρία τον καθρέφτη Και να καταλάβουμε ότι Το πρόβλημα δεν είναι οι τουρίστες Γιατί οι τουρίστες είμαστε όλοι Γιατί ε, το ακούω εύκολα Όταν κάποιο πάει στην Ισπανία α πούμε Θεωρεί τον εαυτό του τι, Έλληνα που πήγε στην Ισπανία, δεν είναι τουρίστας. Πήγε σαν αλλαλέγγυος, γιατί πήγες. Ναι, ακριβώς. Ε, άρα το πρόβλημα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι ο, ο κόσμος πρέπει να ταξιδεύει, πρέπει να βλέπει νέε όχι πρέπει, είναι ωραίο να βλέπει νέε κουλτούρες, δεν πρέπει τίποτα βασικά στη ζωή. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο ευτήρει, ε, ο, η ανταλλαγή... Πολιτισμών. πολιτισμών και τέτοια έτσι και, και είναι πολύ σημαντικό κάνει τους ανθρώπους λιγότερο ρατσιστές κάνει τους ανθρώπους να κατανοούν και το, ε, άλλο, το, και και το άλλο το διαφορετικό ε, την τέχνη, την αισθητική τα πάντα που μπορεί να έχει ένας ξένος τόπος ε, το που μπαίνει τώρα ο καπιταλισμός και το τι κάνει και πώς ρημάζει τα πράγματα μέσω του τουρισμού επειδή είναι προϊόν ε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα αλλά εγώ δεν θα κατηγορήσω τον τύπο που περπατάει στο δρόμο και είναι τουρίστας. Ε, το ίδιο πράγμα έχω κάνει κι εγώ και εσύ. Και δεν νομίζω ότι γνωρίζω και κανέναν φίλο μου σούπερ επαναστάτη που αρνείται να πάει ας πούμε τουρισμό. Ναι, έχει πάει έτσι, στο Βερολίνο, Βερολίνο. Ναι, ναι, ναι αλλά... γιατί το Βερολίνο ας πούμε δεν είναι τουρισμός. Ξέρω. Όχι. Sorry Τι... που τα λέω έτσι. οποίο mm. πειράχτη, πειράχτηκε αλλά έτσι είναι. Όχι, όχι. Καλά τα λες. Ε, λοιπόν... Επιστρέφουμε, δεν θα κλείσουμε συναντιά, μάλλον. Θα είναι αυτός ε, το χαλί μα για κάποια ώρα. Όχι. Ε, είσαι φοβερό. Όχι, όχι. Το τρομάξαμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια back to back. Επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε για τα κομμάτια και ποια τη συνέχεια τη εκπομπή. I got the a song, if you want be a rock and dance, all it does, let me be who I am, and let me kick out the chair, yeah, kick out the chair, I done kicked them out. Λοιπόν, λοιπόν, πολύ ωραία. Ε, ακούσαμε μουσικάρες. Υπενθυμίζω εκπομπή παρείας στο Radio Reboot. Σήμερα, Σωτήρης Θεοχάρης μαζί. Συζητ... Από άνομαλα ρήματα, διέξοδο γενικότερα και άλλε τέσσερι τέσσερις, πέ... τέσσερις βάθλες. Oh, Σπυριδούλα, έχω γλυκαιμία, νομάιντ, άνθο, διάφορος. Πέντε, ναι, yeah. ναι. Yeah. Ε, λοιπόν, τι συζητάμε. Τι συζητάμε για το παν και την επίδραση τη στον κόσμο. Ε, συζήταμε για τις μουσικές, συζήταμε για τις κοινωνίες Και τώρα θα μου πεις και για τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ναι. Γιατί, γιατί εσύ από μόνος μου είπε ότι θα λέει ο κόσμος Γιατί είναι αυτά πανκ και τέτοια <laughs> Γιατί αυτά είναι πανκ <laughs> ε, Γιατί αυτά Η MC5 και οι, οι Stooges ίσως είναι το Το mainstream ορόσημο Του πανκ Δηλαδή ε, αν αυτά τα δύο κομμάτια δεν είναι πλέον «πανκ», ε, τι είναι. Είναι «πανκ», όπως, όπως εκδηλώθηκε στην Αμερική, έτσι, στην, στην αρχική του μορφή. Αλλά αυτό πλέον δεν είναι -punk, είναι «πανκ». Και η MC5, η οποία πολιτικοποιημένοι πάντα υποστηρικτές των μαύρων πάνθυρων, το οποίο... Δεν... Για την εποχή ήταν και δυνατό αυτό σαν δήλωση. Καταρχάς όχι μόνο, ήταν... Ποινικά κολάσιμη η <χαι> κατάσταση σχεδόν στην Αμερική αυτό, έτσι. Ε, και οι στούτζες οι οποίοι επηρεασμένοι από τους MC5 κατά πάσα πιθανότητα, αλλά πολύ κοντά. Ε, και αυτοί έχουνε, συμμετέχουν σε συναυλίες τέτοιες, έχουν λόγο. Και το μουσικό ιδίωμα, δηλαδή η φόρμα που λέμε, ας πούμε, ποια είναι η μουσική φόρμα του punk, εδώ είναι ολοκληρωμένη. Είναι punk. Είναι 100% αναγνωρίσιμο. Δεν είναι γαράς, δεν είναι, είναι πανκ. Και ε, δύο ναι, οκ okay. και μετά ακούσαμε Στούτζες. Στούτζες Ε, εντάξει οκ, ε, okay. λοιπόν τώρα γιατί εντάξει, οκ, ε, okay, εγώ είμαι τεράστιος φαν του Iggy <laughs> ο θείο, δηλαδή ο νονός του Πανκ θεωρείται, έτσι ε, και παρακολουθώ του τι δουλειές του και όλα αυτά, αλλά Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι την πρώτη εποχή δεν είναι ο Iggy απλά η φιγούρα Είναι οι στούτζες. Είναι και η υπόλοιπη μουσική Δηλαδή αυτό που διαμορφώνεται ως ήχος δεν είναι του Iggy Pop πούμε Ο Iggy είναι η περσόνα που το επικοινωνεί ως τραγουδιστή με τον κόσμο Αλλά μουσικά το ιδίωμα, δηλαδή και το τι παίζει αυτή η μπάντα Είναι θεϊκό για την εποχή Ωραία ε... Μήπω τώρα θα πετάξω μια άκρη ερώτηση: Γιατί στέλνουν εδώ διάφορα. Είχαν οι δισκογραφικέ που ξέρει, Γιατί είπαμε ότι οι δισκογραφικέ βάσει καπιταλισμού είδαν αγορά, είδαν εμπόρευμα, είδαν ότι καταναλώνεται. Φως μπήκαν, είδαν, ναι. είδαν φως και μπήκαν. Ή βάζανε περιορισμού στις μπάντε. Μην μπείτε αυτό, μην μπείτε για τη Βασίλισσα αστεία. Μην μπείτε Θα σα Εγώ λοιπόν, νομίζω ότι η αρχή τη showbiz δεν έχει σταματήσει ποτέ από τον Αριστοφάνη μέχρι σήμερα να είναι η ίδια και δεν θα αλλάξει ποτέ ε, οτιδήποτε μπορεί να πουληθεί και αν μιλάμε για τη σημερινή εποχή που είναι απότομο πίδη μας στην όλη κουβέντα, αν πάμε στο σήμερα δεν έχουμε καπιταλισμό, έχουμε νεοφιλελευθερισμό σήμερα πουλιέται και το σκηνί που θα κρεμαστεί ο ίδιος ο καπιταλιστής δεν, ε, οτιδήποτε μπορεί να πουληθεί θα πουληθεί και εφόσον, κάτι, εφόσον πουλάει η προσβολία γιατί στην αρχή το ΠΑΝΚ θεωρήθηκε πολύ προσλητικό ας πούμε απέναντι στην κοινωνία και τα σλόγγαν του και όλα. Ε, ποιος τρελός μάνατζερ θα έλεγε κόφτε αυτούς τους στίχους. Μα ο, ο λόγος που θα πουλούσε ήταν ακριβώς αυτή η προκλητικότητα. Αν το βγάλεις αυτό, αν βγάλεις την κοινικότητα, ε, την πολιτική θεματολογία, ε, την αντιεξουσιαστική ε, τάση που έχουν ε, οι στίχοι στο ΠΑΝΚ... Ε, την ελευθεριότητα, ε, δεν μένει τίποτα. Mm. Μένει μια μουσική φόρμα. Η μουσική φόρμα δεν λέει και πολλά πράγματα μόνη της. Ε, ιδίως αφού πλέον το πανκ πήρε συγκεκριμένο κύμα, στο πούμε έτσι. Και όπως όλα τα πράγματα στον καπιταλισμό, όταν υπάρχει ένα κύμα και μπει ο σέρφερ μέσα, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Γιατί α, τι κάνει αυτό τώρα πώς θα τον ανταγωνιστούμε ας πούμε εντάξει μια χαρά η Νταϊάννα Ρώσ κάτσε να πετάξουμε και εμείς να πάρουμε δύο <χαι> να πάμε στο Μάντζεστερ στο Λίβερπουλ να βρούμε δυο μπάντες ας πούμε να τις ντύσουμε κατάλληλα και να τι αμολύσουμε και αυτές Ωραία Τότε όταν πλέον είναι το πανκ Αν και το ψηλοσχολίασες ε, Αντιδράσεις κόσμου Και τότε media εφημερίδες Ξέρεις γιατί έχουν μείνει κάποιες ιστορικές εφημερίδες ναι, ε, Εκεί είναι και διαφορά Ίσως δηλαδή Στην Αμερική το freak show Κατά κάποιο τρόπο ε, Δεν έχει το ίδιο Εφέ που έχει στην Ευρώπη okay. ε, Στην Αμερική σκέψω ότι υπήρχαν ε, Αλλησκούπερκεις ε, Όλο αυτό το Φρικαρισμένο πράγμα ρε παιδί μου Δεν είναι μέρος αντιμετωπίζει το μέρος του σώου ναι. στη, Στην Ευρώπη Αυτό είναι Ενάντια Στην κλασική Κουλτούρα της τέχνης Και του λόγιου πράγματος Και όλα αυτά ας πούμε Οπότε ε, είναι σίγουρο Ότι αυτό ταρακούνησε ε, Και όσο ταρακούνισε Και όσο γράφανε εφημερίδες Και τα, να σου πω κάτι, με, με 10 χρόνια καθυστήρηση του, το ίδιο πράγμα γίνει και στην Ελλάδα. Οι punks τα σπάνε, πρωτοσέλιδο στα νέα, ας πούμε, με μοϊκανό, δεν θα πω το όνομά του, έτσι, γιατί οι punks κατουράνε, ξέρω εγώ, στις πόρτες των Αστών και δεν ξέρω τι, ας πούμε, και τι άλλο τίτλο θα μπορούσαν να βρούνε, ας πούμε, οι punks και την Αθήνα. Ε, ε, συγγνώμη, δεν ήμασταν τόσοι. <laughs> ε, πού λαγε όμω. Γιατί προφανώς μία, μία ξέρω, τρίτη που τα νέα δεν είχαν την να γράψουν, δεν υπήρχε καμιά φοβερή είδηση. Ας πούμε. Το να βάλεις πρώτο σέλιδο, οι πάνξ τα σπάνε και αυτό να είναι για κάποιον άνθρωπο εκείνη την εποχή στην Ελλάδα να μην ξέρει καν τι είναι αυτό και να βλέπει το να ικανό, α πούμε, πρώτο σέλιδο. Αποκτήσεις εσωτερικός εχθρός. Εξωτερικός εχθρός σύν την περιέργεια. Τι, τι γίνεται δωρά, τι, τι είναι αυτή ας πούμε. Και και, και μιλάμε για μια Ελλάδα στη δεκαετία του 80 ας πούμε αρχές η οποία ήταν έτη ε, ε, φωτός πίσω από την υπόλοιπη... το λιγότερο. Είναι η χρυσή εποχή του σκυλοπανηγυριώτικου ας πούμε του να έχεις μεγάλο αυτοκίνητο να βρεις ωραία νύφη ε, να μην περάσεις ε, κορίτσι μου τα 20 και μείνει στο ράφι δηλαδή αυτή η μήνα παρθένα για πάντα Είχαμε κάποιο γάμον. rock and roll δομημένο τότε εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως και είχαμε. Η Ελλάδα έχει rock σκηνή από τα six τη. Περιέργως πώς την έχει βέβαια γιατί η αλήθεια είναι ότι η πρώτη rock σκηνή στην Ελλάδα ο τρόπος τη ήρθε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει στο εξωτερικό ή ακούγανε τις βάσεις τη Αμερικάνικης στο ραδιόφωνο. Δεν λες για Aphrodite Child και τέτοια πράγματα. Ε, και μιλάμε για... Ναι, γιατί ναι. Είναι, είναι, Μιλάμε για μια από τι φοβερότερε μπάντε τη εποχή. Υπήρχαν μουσικοί στην Ελλάδα οι οποίοι εξερευνήσανε το ροκ αλλά. και πειραματιστήκανε. και, και περιέργω οι δεξιέ κυβερνήσει στην Ελλάδα τη εποχή και ακόμα και η Χούντα. Ε, επειδή έχουν την τάση να θέλουν να είναι κοσμοπολίτε. και να του αφομοιώνουν, να του παίρνουν. Ναι, έτσι, ναι ενώ, ενώ δεν γουστάραν καθόλου βέβαια. Ε, υπήρχε και ο Μαστοράκη α πούμε πεδάκι της Χουντα Που θεωρείται πολύ Δηλαδή εκείνη την εποχή το έπαιζε Ο rock'n' roll manager Ας πούμε, όλων των, των παντών της εποχής έτσι. Σε όλους συνεντεύξεις Μετέπειτα ε... στα 70's έχει... Αλλάζει, έχει αξιόλογο rock η Ελλάδα Δικό της ε, ε, Folk rock ίσως Ναι δεν πειράζει Οι περισσότερες χώρες Εκτός Αμερικής και Αγγλίας Και, και μην το πούμε και αλλιώ Για την Αμερική και την Αγγλία είναι native αυτή η μουσική <Γυκλή> Έτσι, για τις υπόλοιπες χώρες και το γερμανικό ροκ της εποχής ανακούσεις και οτιδήποτε άλλο. <laughs> έχουνε folk στοιχεία, έχουνε... Ε... Έχουνε αρκετά δικά τους χαρακτηριστικά. Άρα υπήρχε σκηνή, δεν είναι ότι δεν υπήρχε rock σκηνή στην Ελλάδα και, σ... και... και σημαντική και πειραματική ίσως σε, σε κάποια πράγματα και... και από όλα τα είδη και hard rock υπήρξε και progressive υπήρξε Κοινό δεν είχε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Ε, ε, ε, και όταν λέμε κοινό, εδώ είναι που μπερδεύονται τα πράγματα. Κοινό, ε, με την αυστηρή έννοια, είχε περιορισμένο, αγορά δεν είχε. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να επιζήσει, ας πούμε, αυτό που γίνεται στα 90 ας πούμε, με την έκρηξη του ελληνικού ροκ, τρύπε, ξύλινα σπαθιά κλπ. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει από τη δεκαετία του. 60 έτσι δεν έγινε ποτέ έγινε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση ε, στα 80's ήταν αδύνατο να γίνει αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να, να περάσεις το ευρύ κοινό που είχε τη συγκεκριμένη κουλτούρα που η κουλτούρα ήταν ακόμα από τη λίγο μετά τη Χούντα έτσι ε, κλαρίνα τσάμικα και Α, αυτό ήτανε και και πανηγυριότητα τα οποία τα λένε δημοτικά αλλά δεν είναι γιατί είναι... Είναι σκυλέ παραποίηση παραδοσιακών ρυθμών, ας πούμε. Οπότε, δεν θα δικήσουμε πολύ τη χώρα και οποιαδήποτε άλλη χώρα να πούμε ότι δεν είχε ροκ. Είχαν και άλλες χώρες. Και τα βαλκάνια είχαν. Και η Γιγκοσλαβία είχε. Εγώ όταν πήγα στη το ήμουνα πόσο. 15 χρονών είχα πάει στη Γιγκοσλαβία. Είχανε συγκροτήματα ήδη. Είχανε και δεν μιλάμε για τη Σερβία. Μιλάμε για αυτό που λέμε σήμερα βόρεια Μακεδονία. Εγώ Μακεδονία το ξέρω. Έτσι έγραφε το διαβατήριό μου τότε. Ναι, ομοσπονδία ήταν. Ήταν ένα κομμάτι. Θέλω να πω ότι υπήρχε... Το ρόκ ήταν η μουσική των νέων. Διαδόθηκε. Μιλάμε τώρα για τη μεγάλη εικόνα. Το ρόκ. Δεν μιλάμε για το πάνκ. Μετά τα σέβεντηση υπήρχε παντού. Όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μουσική, είχαν επηρεαστεί με τον έναν τρόπο. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Και έχουν βγει εξαιρετικές δουλειές στα SEVENTYS. Οι οποίες ήταν ροκ. Αυτό το ίδιο. Ή ναι. pop-rock, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Και για πες, πάμε, και λίγο. πάμε λίγο στην Ελλάδα εδώ στα πρώτα. Ε, ποι, ή πώς μπήκε σιγά-σιγά και ο punk ήχος στο ροκ. Πο... Κι είπαν να δοκιμάσουνε... Νομίζω ότι έγινε από πολλές μέρη από πάρα πολλούς πιτσιρικάδες που ήμασταν τότε σε διάφορα μέρη της χώρας Και Οι γιατί... οποίοι ακούγαν ό,τι μου έλεγες τόση ώρα Οι οποίοι δεν ξέρω αν ακούγα. δηλαδή εμένα η επαφή μου με το πάνκ ήταν τυχαία ας πούμε Πήγα στα 14' μου να γράψω μια κασέτα στα κασετάδικα, γιατί εκείνη την εποχή η... Η... βασίλευε η, κασο... η λεγόμενη κασετοπιρατεία. Και πήγαινες, ας πούμε, στο... στις το τον τύπο που είχε το δισκάδικο. Του δίνες μια κασέτα ή αγοράζεις μια κασέτα άδεια και του έλεγες γράψε μου αυτό το δίσκο, γράψε μου εκείνο το δίσκο. Ε, στο συγκεκριμένο δισκάδικο που πήγαινα εγώ δεν είχε, ο άνθρωπος δεν ήξερε, θε... είχε ελληνικά και αυτό που λέγεται ξένα. ξένα ναι. στην, κατυ... μέσα, στην κατηγορία yeah. κα... ξένα μπορούσε να είναι από πούμε, μέχρι κλασ. Δε... Ο ίδιο δεν τα άκουγε ποτέ. Έτσι. Δεν του... ήξερε καν τι. Ήταν. Τα είχε και γιατί του τα φέρνει η εταιρεία πούμε, και του τα φόρτωνε. Οπότε θυμάμαι ότι είχα στα μπάρια ένα συγκεκριμένο δίσκο το Νάζαρεθ. Το εξέπνο Μέρσι. No Αλλά η κασέτα από την άλλη μεριά, γιατί ήταν 90 και οι διάρκεια των LP είναι 40 κάτι λεπτά, άρα μία πλευρά κασέτας 90 είναι ένα Ελπή. Ε, λέει, και τι να γράψω από την άλλη. Του λέω: Αν σου έρθει κάτι καινούριο, Βάλτο. το. Του ήρθανε λοιπόν η Sex Pistols. Τον Everman, the Bollocks, Και θεώρησε, χωρί να έχει ακούσει το δίσκο, ιδίω έβαλε με, με κλειστά τα ηχεία, α πούμε, έγραψε <laughs> την άλλη πλευρά. Ε, και ήταν για μένα ένα σοκ, γιατί από του Pink Floyd, από όλες Led Zeppelin, όλα αυτά τα κλασικά ας πούμε, που ηχούσαν τότε στα αυτιά μου, ε, άκουσα αυτό. Και μετά έρχεσαι ένα ζήτης και κάπως έτσι νομίζω ότι έγινε σε όλους. Ε, υπήρχαν και κάποιοι πειρατικοί σταθμοί στα μεσαία που μπορεί να παίζανε και κάτι καινούριο που να φέρνανε τέλος πάντων. Ε, αλλά μιλάμε ότι τα ίτης είναι μια κλασικό ροκ κρατούμενη ε, φάση. Δηλαδή έχει αρχίσει το κλασικό ροκ και δεν, δεν είναι κατεστημένο αλλά είναι αποδεκτό Εντάξει, και ο μαλλιάς αρχίζει και γίνεται αποδεκτός. Δεν είναι πια, ξέρεις, ο μαλλιάς, ας πούμε. Ε, όλες οι γειτονιές έχουν, κάθε ναι, οικογένεια κρύβει ένα μαλλιά. Ναι, ε, στα πάρτι παίζουν ε, πολύ δίσκο, άρα ξένη μουσική, άρα μαζί με αυτό θα πέσει και, και ένα rock blues, τα λέγανε τότε τα αργά, ας πούμε, τα, αυτά του μπαλαμουτιού, ας πούμε. <laughs> και, ε, θέλω να πω ότι ο κόσμος είχε εξοικειωθεί και με την ξένη γλώσσα και με, και με όλα αυτά. Και υπάρχει και μια ροκ σκηνή, οπότε υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ροκ και κρατσούν τις κιθάρες τους και προσπαθούν να παίξουν κάτι. Δεν και... χαρα, δε χαρακιάζουν όμω. Ε, ηχεία. Όχι έλεγες, αυτό, ναι. <laughs> ε, Φημολογείται το, ότι το έκανε ο Ray Davis, ε, των Kings, επειδή κάποτε του κίστηκε ένα ηχείο και του άρεσε ο ήχος και αυτό είναι το πρώτο distortion κατά κάποιο τρόπο, ξηράφωνε τα ηχεία για να βγαίνει κατεστραμένος ο ήχος κιθάρας είναι θρύλος η rock legends Καλύτερα να... είναι ωραία η μύθη και α μην είναι αλήθεια ναι, ναι. Δεν, δεν ξέρω ε, είναι σίγουρο ότι όλοι εμείς που ήμασταν τότε πιτσιρικάδες πάθαμε περίπου το ίδιο δηλαδή κάπω ήρθαμε σε επαφή ε, γιατί Μιλάμε τώρα για μια εποχή που το κρατικό ραδιόφωνο είχε δύο εκπομπέ. Αν θυμάμαι καλά, που μπορούσε να ακούσει, είχε του Πετρίδη, του Γιάννη και είχε και του Αργύριου του Ζήλου. Ο Αργύριο, ο Ζήλο, βέβαια, έπαιζε πολύ πιο ψαγμένα πράγματα. Αλλά έχει παίξει σε πιστόση και ο Πετρίδης α πούμε. Ε, Θεωρώντα ότι ήταν ποπ τη εποχή, αφού πήγε νούμερο τάδε, α πούμε, στην Αγγλία. Ε, αλλά αυτή ήτανε, αυτό ήταν και, και κάποια περιοδικά. Ο ήχο, το pop και rock, από εκεί έπαιρνε πληροφόρηση. Παίρνοντα λοιπόν πληροφόρηση, παραδείγματο χάρη να ακούγοντα πρώτη φορά αυτό το κενό, Ραμόνς ξέρω εγώ. Γουάου, wow. τι είναι αυτό ξέρω εγώ. Ε, πολύ διαφορετικό από το άλλο, ε μετά ο επόμενο δρόμο ήταν το δiscάδικο. Θα πήγαινε λοιπόν, θα έλεγε, μου πώ έχει Ραμόνς Ραμόν ποιοι είναι αυτοί, δεν του ξέρω, θα σημειώσω, θα σου φέρω την άλλη εβδομάδα. Είναι λογικό ότι στην κατάλληλη ηλικία ταυτίζεσαι με το κατάλληλο πράγμα. Και μιλάμε για μια Ελλάδα που ήταν έτοιμη γι' αυτό. Δηλαδή το πανκ ήρθε τα μάμ, στη δεκαετία του 80 για να εκφράσει κάποιους ανθρώπους. Σίσμος, σίσμος, σοσιαλισμός. Ναι, ήταν αυτή η ευημερία, ήταν αυτό το κούνημα του δαχτύλου από τους ε, γονείς μας αν θέλεις. Ότι κολόπεδα εσείς τώρα τι θέλετε ας πούμε, τι, τι ζητάτε. Εμείς πέρασαμε πολυτεχνία, εμφύλιο, κατοχή... Μιζέρια, ξενιτιά... Και εσεί τώρα... Θέλετε επανάσταση, ή επανάσταση... Θέλετε μια χαρά είμαστε. Στους... Πασόκ, τι λες τώρα... Ε, ή δεξιοί γονείς που ήταν... Ε, κάτσε παιδί μου φρόνημα... Τι είναι αυτά, κάτσε στα αυγά σου... Μπλέξεις. Μην μπλέξεις τώρα, τι θες να μπλέξεις... Και τι είναι αυτά που λες τώρα εσύ, ελευθερία... Τι ελευθερία... Μπά δεν τρώγεται ναι. ούτε η αγάπη του ελευθερία... <laughs> ε, κοίτα να κάνεις <laughs> καμιά κομπίνα... Ε, να αυτό ήρθε τα ΜΑΜ γιατί προσέκρουσε στο κενό μας. Στην ανάγκη που έχει ο έφηβος, ξεκάθαρα το λέω αυτό, είναι το βιολογικό στάδιο που περνάμε όλοι, είναι το πιο ωραίο στάδιο. Αυτό κινεί τον κόσμο. Έτσι. Η εφηβεία αλλάζει τον κόσμο. Είναι η μηχανή η οποία αλλάζει τον κόσμο. Ο έφηβος είναι ατρόμητος. Αμφισβητεί τα πάντα, δεν δέχεται τίποτα δεδομένο, οι ορμόνες του βράζουν, άρα δεν έχει καν αίσθηση του κινδύνου. Μα, δεν, έχει, δεν έχει φόβο Είναι άφοβος ο έφηβος ε, Τουλάχιστον δεν ξέρω Οι περισσότεροι <σίλες> Και το πανκ ε, ε, ε, ε, ε, ε, είναι η ιδανική καταιγίδα Ήτανε αυτό που, που Αν ήθελε να εκφραστείς, ας πούμε, Ήτανε το Πώς να σου πω Το ταξί που ήρθε να σε πάρει <σίλες> Και ήρθε και εδώ πέρα με, Όπως είπε εσύ με πρόσημο με τη μία. Δηλαδή δεν ήρθε κάποια γενικολογία, ήρθε με πολιτικό στίχο. Ναι, κατευθείαν, γιατί επίσης το ροκ που είχε αποδεχτεί η ελληνική κοινωνία ήταν ούτως ή άλλως με κάτι μη κοινωνικό. Δηλαδή, δεν λέω ότι θεωρούσαν τους πάντες αντικοινωνικούς που ακούγανε ροκ, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα, μια σκιά περιθωριακού, ας πούμε, Τακιά. τη βάζανε σε αυτόν ο οποίος και μακριά μαλλιά κανά Καναδιοχαϊμαλιά, ας πούμε, που ε, πουκάμισο. Λίκο, μπουφάν. Ναι, ναι. Ε, οπότε έμπαινε η φάση τώρα. Ε, αυτό τι είναι, ναρκομανής, ε, ε, συχνάζησε τίποτα, καταγόγια, ας πούμε, ύποπτα, ε, κανηλιστίες. Υ υπήρχε πάντα αυτή, αλλά αυτό υπήρχε σε πολλές κοινωνικές ομάδες, έτσι. Yeah. Στους μηχανόβιους, ας πούμε, υπήρχε τη ρετσινιά ότι... Τσαντάκι. Ό,τι είναι τσαντάκιδες, δεν ήταν όλοι μηχανόβοι τσαντάκιδες ασφαλώς, έτσι. Ούτε ήταν έγκλημα οδηγάς μηχανή. Αλλά αυτό σε ένωνε. Τώρα, επειδή σε ένωνε, γιατί να έξω από την, αυτό περιθώριο, ε, εκεί, εκεί άρχιζε και ο προβληματισμός του έφηβου. Δηλαδή, το να, όταν βρίσκεσαι στο περιθώριο, αναρωτιέσαι γιατί. Και η πρώτη απάντηση που σου έρχεται πάντα ο έφηβος είναι γιατί είσαστε λάθος <laughs> και γιατί αυτό γιατί είσαι ακόμα πολύ αγνός δεν είσαι ακόμα στην οικονομική μηχανή του κιμά που σε αλέθη είσαι ακόμα ονειροπόλος είσαι ακόμα ελεύθερος είσαι ακόμα ε, Άνθρωπος, έρμεο ναι, των ναι. ορμονών σου και είναι πολύ ωραίο αυτό ναι. έτσι βρίσκεσαι σε αυτό το στάδιο και προφανώς βλέπεις και την αλήθεια άρα τι ήταν. Το, το φυσικό επόμενο είναι όσοι ακούγανε ρόκ εκείνη την εποχή και μετά παίξανε πάνκ και οτιδήποτε άλλο να είναι ήδη σε έναν αντιεξουσιασμό, να αμφισβητούν ήδη θεούς, δαίμονες, ε, πώς να σου πω, κατεστημένα, ναι. σχολείο και οτιδήποτε άλλο. Οκ. Okay. Ε, βέβαια θα ήταν και δύσκολο, εσύ το ξέρεις. Ε, το είπες, τα μπορεί να να μπορεί οτιδήποτε... Αλλά χωρίς να είναι τεχνικές τρομερά οι μπάντες Άσχετα αν λέμε ότι ακούγοντας και τα πρώτα άλμπουμ που βλέπουμε Που λέμε ότι δεν είναι τόσο άτεχνα όσο λέγανε Δηλαδή δεν είναι τόσο άτεχνο και τα κομμάτια Όχι, και αν ακούσεις τι πεζόταν εκείνη την εποχή και σε άλλες χώρες Δεν υστερεί το, το ελληνικό punk. Και, και δεν είναι και όλες οι το ίδιο Δηλαδή και, και το ελληνικό punk είχε και αυτό... Ε, τη τάσει του, ας το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, άλλο πράγμα, η ποιητικότητα, ας πούμε, και, και το γκοθ χρώμα που έχει η γενιά του Χάου. Άλλο, αυτο, ωραίος. Που είναι και. Αν θέλει να ανοίξει σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση πανκ, όσο και αν οι ρίζε του αρχή-αρχή είναι. Εποχή μπασταρτοκρατία είναι πανκ, αλλά η εξέλιξή τους είναι πανκ, αλλά με έναν πάρα πολύ διαφορετικό και όμορφο κατά τη γνώμη μου τρόπο. Έτσι. Άλλο η. Οι στρές, ας πούμε. Άλλο η αδιέξοδο που είχαν μια αγκρεσιβίλα και ένα, ε, ε, ένα κοινικό χαρακτήρα γενικότερα. Και noise. Εγώ νομίζω ότι ακούω... Μπλακ λάδικο ήχο για την εποχή, ας πούμε. Γιατί εμείς, του, όλες αυτές οι μπάντες, τους ήχους τους, δεν λέω δεν είχαν επιρροέ, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δεν είχαμε ούτε την τεχνολογία, ούτε τα μέσα, δηλαδή ούτε ακριβά όργανα, ούτε παραμορφώσεις, σωστέ, όλα αυτά. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι μπάντες τον εφευρέσανε τον ήχο τους. Οπότε κάθε μπάντα εφήβρε κατά κάποιο τρόπο το δικό της. Ε, και νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστές οι, οι μπάντες στο ελληνικό πάντ, για απόγνωση, ξέρω εγώ, παρακμή. Ε, και αργότερα οι τον των 90's, έτσι, που, εντάξει, που, που μπήκαν πλέον στο θράσ και... Αντίδραση ναι, που είχαν και ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ό, όλες αυτές οι μπάντες, ας πούμε. Ε, κάθε μία έχει τη... Πώς να σου πω, τη, τη χρειά της, ας πούμε. Και είναι... Το εφευρέσανε μόνοι τους. Μαζί και με τον ε, αυτόν που ηχογραφούσε, γιατί σίγουρα κι αυτός... Ε... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί ό,τι πρόβλημα είχαν οι ροκάδε εκείνη την εποχή με τις ηχογραφίσεις, είχαμε κι εμείς για τις θέδια στούντιο πηγαίναμε. Ε, η Ελλάδα ακόμα δεν είχε τεχνικούς και, ή μάλλον... Η τεχνική ήχου που δουλεύανε τότε τα αυτιά του ήταν ποτισμένα με καρβέλα. <laughs> Στην καλύτερη, έτσι, ε, από καρβέλα και μέχρι η πύρος ρέκορτς κατά την Ομόνια. Δηλαδή, αυτό που η φωνή, ας πούμε, είναι στέρεο μέσα στο κεφάλι σου, η ορχήστρα ακούγεται κάπου στο υπερπέρα ας πούμε, κάπου σε ένα βουνό ψηλά και όταν έρχεται το σόλο, ας πούμε, είναι 352 βάθη, ας πούμε γιατί αυτή ήταν η αισθητική και δεν μπορούσαν <laughs> να... Απ' τη μία αυτή να κατανοήσουν τι παίζουμε Απ' την άλλη και εμείς πολύ απειροί Να τους εξηγήσουμε Τι ακριβώς θέλουμε Οπότε με λαμπρέ εξαιρεσει, Π.χ. ας πούμε την ένιγμα που ο Σπίλος ο Περιστέρης είχε σχέση με αυτό Με στούντιο Όπως το 111 ας πούμε εκείνη την εποχή Που είχε, οι άνθρωποι ξέρανε κάπως Είχαν αντίληψη Αλλά αυτά είναι στούντιο τα οποία επισκεφτήκαμε μια φορά Δηλαδή Τα στούντιο που εμεί όπως ξέρει όλες τι παραγωγές περισσότερες, εκτός από τις ένιγμα ρέκορτα, ας πούμε, και κάποιες άλλες, τα περισσότερα και οι πρώτες κασέτες ήταν με δικά μα έξοδα ηχογραφημένες. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία. Οπότε, α, επειδή ακριβώ όμως να ξεκίνησε αυτή η κουβέντα σου είπα ότι είναι φόρμα. Ναι. Αυτή τη φόρμα δεν την ξέραν. Α, και το ίδιο είχαν και ροκάδες, γιατί και ροκ παραγωγές ανακούσει εκείνης της εποχής είναι έτσι, μέσα από το πηγάδι ακούγονται. Γιατί το βάθο ήταν. Ξέρεις, αγόρασε ο χολίπτη καινούριο εφέ βάθο και πρέπει να το βάλει παντού, α πούμε. Ναι, το είχα απορία μικρό που άκουγα κάτι λίτη και τρίτη ναι. και λέγαμε δεν μπορούσαν λίγο καλύτερα τώρα να τα βοηθήσουν. Όχι, δε. γιατί είναι, είναι αυτή η λεγόμενη κατάχρηση τη τεχνολογία όταν διψάς πάρα πολύ και την αποκτά. Δηλαδή, όταν ξαφνικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, αγόραζε κάποιο ένα λέξι κοντιάκόστα που ήταν τη delay state of the art τη εποχή. Ε, εννοείται ότι θα το βάζε τέρμα αυτό το delay α πούμε, γιατί στο τέλος-τέλος έχω και ένα λέξη 200 ας πούμε, πρέπει να ακουστε. <laughs> Τρομερό. Ναι. Λοιπόν, Πάμε για το επόμενο μουσικό διάλειμμα. Ε, εντάξει, εδώ έχουμε μπει για τα καλά σε punk μονοπάτια. Θα μα πει ο Σοντήρι σε, σε λίγο και για τα κομμάτια. Και θα επιστρέψουμε κι εμεί όχι μόνο για τον ελλαδικό χώρο, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για τι επιρροέ ε, παταχόθεν σε όλο τον κόσμο. Πόσο θα αρχίσει και στι pop μπάντε. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Πάμε για δύο για back to back, τα οποία θα τα αναγνωρίσετε νομίζω σίγουρα. Αλλά και αν όχι, θα σα πούμε εμεί σε λίγο δύο λόγια. Πάμε. That's a sin. Λοιπόν, τι ακούσαμε? Α, ακούσαμε πατριάρχες. <laughs> Κακό είναι, πατριαρχία. Τζιζ, όχι. <laughs> ε, αλλά τέλος πάντων, ε, νομίζω ο Cornerstones, πώς να το πω, ακρογωνιαίοι Λήθη του... Ή και ακρογωνιαίοι Λήθη του Παν. <laughs> Δεν ξέρω τι από τα δύο. Ραμόνς ε, ή μία πλευρά. Με προσπάθεια για πολιτικό στίχο. Είναι ο δικός θα... στρόπος. Ξέρεις τι γίνεται και ο πολιτικό. Όταν λέμε ότι στην Αμερική δεν ήταν τόσο εκείνη την εποχή, γιατί μετά έγινε και εκεί πλέον, ας πούμε, ε, η Αμερική έχει μια διαφορετική φάση στην πολιτική από ό,τι έχει η Ευρώπη. Δηλαδή, το να είσαι δημοκρατικό είναι ε, αριστερία, στο πούμε, στάση, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς εδώ, αριστερή στάση. Έτσι. Δηλαδή, είναι, ε, είναι στα όρια του, κεντροπασόκ το να είσαι δημοκρατικό. και αυτό θεωρείται όμως προοδευτικό εκεί. Πολύ προοδευτικό Πο και όλα ε, οι Ραμόνς, Ας πούμε σε αυτό το κομμάτι μπορεί να μην είναι 100% πολιτικό ο στίχο, αλλά ο τρόπος που περιγράφει μια οικογένεια το όπου. Το ναι. Η μισή είναι στην πρέζα, η άλλη είναι σε εξεργάτε στην ουσία, ας πούμε. Για να... Μιλάει για την εργατική τάξη στην πραγματικότητα και προφανώς για το Queens, α πούμε, που ήταν τότε η φτωχή πλευρά τη Νέα Υόρκη. Να πω ότι δεν είναι πολιτική αυτό... Όχι δεν θα το πω γιατί η πολιτική δεν ισόνει και καλαμπακούνιν, κροπότκινν... Ε, και ε, καντώδοφράγματα και... Μη σου πω ότι για μένα το, οι τύποι... Γενικώς με τους τύπους που πετάνε τσιτάτα ας πούμε... Και, και διαχειρίζονται το πράγμα γιατί... Το να πετάς τσιτάτα δείχνει ότι δεν έχεις κατανοήσει που βρίσκεσαι... Ή δεν βρίσκεσαι εκεί που θες να παρουσιάσεις ότι βρίσκεσαι... Ε, μάλλον φασαίως είναι για μένα η φάση... Ε, Ενό ανθρώπου ο οποίο θα σου πετάξει 70 για να σε βουλώσει ας μια κουβέντα, τρία τσιτάτα του Λένιν, 70 τσιτάτα του Κροπότκιν, ε, τι είπε ο Τρότσκιν και πώ κατούρισε, ξέρω εγώ, ο τάδε διάσημο αναρχικό. Δεν έχει καμία σημασία και δεν αλλάζει την πολιτική στάση του στίχου, α το πούμε έτσι. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα που απέκτησε το πανκ με τα χρόνια είναι να πιστεύει πολλοί κόσμο ότι η μουσική, γιατί το punk είναι μουσική φόρμα... ή ένα μουσικό κίνημα ή ένα νεολαϊστικό κίνημα... Ε, κάνει μανιφέστα. Το punk δεν κάνει μανιφέστα. Δεν είναι μανιφέστο ένας δίσκος. Δεν είναι φιλοσοφική ανάλυση. Ε, όμως η τέχνη πάντα περιγράφει την εποχή της. Και η περιγραφή μιας κοινωνικής κατάστασης... είναι αυστηρά πολιτικό πράγμα. Δεν υπάρχει... Δηλαδή είναι σίγουρα και με κάθε ορισμό... η φτώχεια, η ανελευθερία η καταπίεση, ακόμα και τα ναρκωτικά στη Νέα Υόρκια εκείνη την εποχή, η κατάδια, το περιθώριο, είναι πολιτική. Είναι προϊόντα της πολιτικής, σχολιάζοντας πολιτική. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς πολιτική. Είναι Υπό μία είναι ακόμα και η δίσκο, η ίδια ήταν μια πολιτική δήλωση, αν θέλεις, μιας νεολαίας που έλεγε, στα παπάρια μου όλα, συγγνώμη δεν ξέρω αν τρέπετε η λέξη, ε, χορεύω. Δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει κανένα νόημα. Σημασία έχει Saturday Night Fever, να πάω το Σάββατο να χορέψω. Ακόμα και αυτό... Να ξεσπάσω, ναι. Ακόμα και αν δεν είναι συνειδητό ή αν δεν είναι εκφρασμένο τέλο πάντων από κάποιον πολύ φιλοσοφημένο κουλτουριάρι, είναι πολιτική στάση. Έστω και έμεσα. Και δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτό να περνάει από κάτω. Γιατί τότε θα φτάσουμε σε, σε ένα σημείο να πρέπει να βλέπουμε τα πάντα από την πλευρά της αριστοκρατίας. Δηλαδή, ποιος έχει δικαίωμα να κάνει πολιτική. Ποιος έχει δικαίωμα να μιλήσει για πολιτική. Απογορεύεται ο Λούμπεν τύπος που εμάς έτσι μας θεωρούσαν. Ας πούμε. Σαν, εγώ το λέω τώρα και σαν αδιέξοδο. Έτσι, ακόμα, και, ε, ακόμα και άτομα του χώρου τότε, συγκεκριμένα τους αδιέξοδους, επίδη είχαμε αυτή τη μηδανιστική στάση, ας πούμε, μας θεωρούσαν ε, Λούμπεν. Κανένα από μας δεν ήταν με αυτή την έννοια Λούμπεν, αλλά εμάς όσο μας θεωρούσαν Λούμπεν, τόσο Λούμπεν προσπάθουσαμε να είμαστε. <laughs> γιατί, γιατί ταυτίζομαι πολύ περισσότερο με έναν άνθρωπο της τάξης μου, της εργατικής τάξης, παρά με έναν τύπο που κατέβηκε από το κολονάκι στη δεκαετία του 80, ας πούμε, και πήγαινε, ξέρω εγώ, στα ακριβά μαγαζιά το Μάρκετ και όλα αυτά, ας πούμε, ο οποίο. Ε, σου κουνούσε τον να α πούμε, στη μύτη, α πούμε, και σου πέταγε τσιτάτα και διάβαζε και πίση και ήταν και ψαγμένο και. και Ποιο εσύ, ανθρωπάκι, τώρα. Ε, Κλοτσιές. Θεωρώ ότι περισσότερη πολιτική αξία έχει η πολιτική που πηγάζει από τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα. Είναι σαν να. Δεν διαφωνώ ότι. Καταρχά, είναι δικαίωμα του καθενό να υπερασπίζεται τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είσαι έγχρωμος για να υπερασπιστείς μειονότητες έγχρωμες ούτε χρειάζεται να είσαι πρόσφυγας για να υπερασπιστείς πρόσφυγες ούτε χρειάζεται να είσαι εργατική τάξη για να υποστηρίξεις εργάτες όχι αλλά σίγουρα αυτός που το ζει από το, στο πετσί του ε, έχει μεγαλύτερη αμεσότητα με το πρόβλημά του από ότι εσύ και εμένα το στάδιο του εκνευρισμού ξεκινάει από αυτούς οι οποίοι για χάρη μια Θέλουν να υποστηρίξουν δήθεν, αλλά δεν, το κάνουν, δεν, δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει πραγματικά. Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο να περιγράφεις ένα πρόβλημα από εκεί που δεν, όταν το βλέπει από την τηλεόρασή σου. Ναι, είναι ναι. διαφορετικό να ζεις στον Άγιο Παντελεήμονο, να σου το πω απλά, και να έχεις ό,τι προβλήματα μπορεί να έχει αυτό. Και τα προβλήματα είναι μεικτά, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Full. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει εγκληματικότητα... Ε... υπάρχει, εξαθλίωση, υπάρχει εξαθλίω... Γιατί υπάρχει εξαθλίωση ε, Υπάρχει ρατσισμός Έτσι ε, Υπάρχει πρόβλημα ανθρώπων Επειδή δεν είναι ρατσιστές Αλλά αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα γειτονιάς πλέον Και εσύ έρχεσαι από το Κολωνάκι Με μια σημεούλα Ροζουλία Ας πούμε την κουνά δύο φορές Και έχεις κάνει την επανάστασή σου Και τους λες Μα δεν έχετε πρόβλημα Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ Γιατί απλά δεν το έχει. Οπότε όχι αυτού του τύπου. Ξερνάω, πώς να σου πω. Προτιμώ τους Ραμόνς να κάνουν πολιτική έτσι. <laughs> η άλλη ήταν η σεξ -πίστολες, λοιπόν. Εκεί πλέον, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο. Οι, οι σεξ Pistols και λόγω του manager. είχαν συγκεκριμένη πολιτική στάση. Προβοκατόρικη, θα την έλεγα εγώ. Προβοκα... Πολύ σωστό. Αλλά και η προβοκάτσια, στην τέχνη, ε, είναι πολιτική στάση. Είναι... είναι κοινική στάση. Η προβοκάτσια έχει σχέση και οι πίστολες τουλάχιστον οι του Ρώτεν όσο ακόμα ήταν στα καλά του, ε, γιατί μιλάμε για τότε, δεν μιλάμε για το σύχαμα που έχει γίνει τώρα, για το οποίο μπορεί να πω τώρα, μπορεί να ο άνθρωπος ό,τι και να είναι, εν πάση <laughs> περιπτώσει, ε, ε, ναι, δεν θα ήθελα να τον γνωρίζω τώρα, πώς να σου πω. Ναι. Αλλά η, αυτό που κάνανε εκείνη την εποχή και αυτοί και πολύ περισσότερο η κλά ε, ε, έχουν σαφή πολιτική δήλωση πλέον και πολιτική έκφραση, έτσι, δεν είναι απλά περιγράφω ένα κοινωνικό φαινόμενο έχω και άποψη η πίστολη τέρμα για να αρχίσει κάτι καινούριο πρέπει να καταστραφεί το παλιό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα Οκ okay. ε, διαβάζω πολύ γρήγορα δυο-τρία έχουν έρθει διάφορα μηνύματα εδώ ε, φιλιά, χαιρετίσματα τεράστια. να είναι ε, φιλιά στο Μπούφο στη Δανία, φιλιά στον Τούρτα, φιλιά στο Black Magic Ο Κώστας λέει 38 χιλιοστά, είναι black metal <laughs> ε, <laughs> Ξέρω ποιος Κώστας είναι νομίζω Να είσαι καλά Κώστα ε, Συνεχίζουμε ε, Και επειδή κάπως θέλοντας και μη λόγω χρόνου Επειδή εδώ ο είναι ασταμάτητος θα πάμε... Με προκαλεί. Δεύτερο. <laughs> Όχι, δεν είναι. Εγώ είμαι, είμαι... πολύ λογά <laughs> η, η ίδια η κουβέντα ουσιαστικά και ο τρόπο και η εμπειρία των πραγμάτων και επειδή έχει δει πολλά πράγματα από μέσα και ήταν πιο κοντά στην εποχή σου. Δηλαδή έχει ζήσει κάτι από μέσα. Γι' αυτό κιόλα δεν σου πει. Όχι, κάτσε, βιάζομαστε. Διακόσιμε. Ουσιαστικά έχει πει πράγματα, ουσία που κι εγώ θα τα ξανακούσω πάλι στην, στην επανάληψη. Οχ, τόσο χάρη. Λοιπόν. Ε, έχουμε πει για όλα αυτά ε, πάμε να δούμε για τα δάνεια τα, για το πώς αρχίζει όλο αυτό και επηρεάζει και άλλες μουσικές και, επηρεάζει μέχρι και αρχίζει επηρεάζει και πολιτικούς χώρους δηλαδή και ο πολιτικός χώρος σε διάφορες χώρες οι αναρχικοσιαστές εδώ πέρα οι αρχίζουν και τους δίνει και η μουσική κάτι παίρνουν από τη μουσική κάτι δίνουν ναι, έτσι είναι. Ε, Πάμε σε αυτό γιατί έχουμε αφήσει και μουσική, δεν έχουμε παίξει ανώμαλα ρήματα για να φτάσουμε και στο σήμερα. Δηλαδή, έχουμε ένα ώρακι και θα είναι βέβαια θα το πάμε πιο γρήγορα γιατί περνάμε από τη μεγάλη έκρηξη του 1990 να το πούμε. Το 2000 θεωρήθηκε ήδη κάπω ότι όχι vintage αλλά επειδή ήταν τη προηγούμενη δεκαετία έκρηξη. Είχαμε και μπάντε στο όδιο. Η, η τελευταία του προσφορά. Να είδες τώρα με προκαλείς ναι, το. Η, η, η τελευταία του Μεγάλη προσφορά ως Φόρμα Είναι στην ουσία τα 90. Γιατί, γιατί Το νέο που ήρθε τότε Το Grants Το Grants είχε λοιπόν Τι, τι, τι έλεγε στην ουσία Ότι Οκ okay, πολλά και ρόλ, Ας τα κάνουμε όλα θεμητά Ότι μπορείς να παίζεις τα πάντα Και να ανήκεις αυτό που λέμε Grants Άρα μπορείς να βάλεις ό,τι φόρμα θες μέσα Οπότε πολλέ μπάντε των 90 έχουν πάρει grand στοιχεία και τα έχουν ενσωματώσει. Ε, ας ακούσουμε αυτά και θα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτά. Αφού μου είπες για αυτά, θα ξεπεράσουμε μόνο ένα κομμάτι. Θα το πω όλα πιο. Το White δεν θα, παίξ, δε θα παίξουμε. Για να παίξουμε τα επόμενα δύο τα οποία έχουν δάνεια και για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στο σήμερα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε. Τι ακούσαμε τώρα? Λοιπόν τώρα... <χαι> Ακούστηκε αγαπημένη μπάντα στην αρχή... Ένα, μια εισαγωγή στην ουσία από το Cloud Song... Τον Radimentary Penny... Η οποία είναι μια μπάντα... Η οποία στα 90s Δοξάστηκε πρακτικά από τους γκραντσάδες... Δηλαδή όλοι οι γκραντσάδες... Κάνουν, έχουν αναφορές σε αυτή την μπάντα... Η οποία δεν είναι τεράστια μπάντα... Έτσι? Πολύ ιδιαίτερη μπάντα, καταπληκτική μπάντα κατά τη γνώμη μου, έτσι και ο φοβερό. Ο... Και ακούσαμε του Nirvana, οι οποίοι έχουν πάρει στην ουσία τρομερά επιρροές από το πάνκ και τους Green Day, οι οποίοι Green Day είναι η κορυφή του pop-πάνκ α πούμε, αυτό το ιδίωμα, το οποίο μπορεί και του skate Punk και του California-πάνκ γενικά, το οποίο μπορεί να, να ακούγεται λίγο χαζοχαρούμενο κλπ. Αλλά εδώ να θυμίσουμε ότι αυ, ειδικά αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα είναι μετά τους δίδυμου πύργου. Και το να πεις στην Αμερική ότι είσαι ηλίθιος Αμερικάνος, ξεκάθαρα στα μούτρα, ε, είναι πάρα πολύ δυσκολό ε, και ξεπερνάει αν θέλεις αυτό που λέμε μουσική βιομηχανία. Θέλει guts. Ε, ναι, σίγουρα είναι pop-punk και ελαφρύ punk όλο αυτό, ας πούμε. Δεν, ε, δεν θα το κρίνω καλλιτεχνικά, αλλά τα αυτό ήταν. Ήρθε το Grants... Επέτρεψε τα πάντα και έτσι το πάνκ βρήκε τρόπο να, να, να υπάρχει μέσα στα 90s μέσα στη μουσική που πεζόταν ως κάτι πολύ φυσιολογικό πλέον. Ε, και αυτό είναι νομίζω και το, το τέλος εποχής ε, αυτή της φόρμα για τη λειτουργικότητά της. Πλέον δηλαδή είναι μια rock and roll φόρμα η οποία μπορεί να παίζεται με, με πάρα πολλούς τρόπους. Ε, μέχρι που φτάνουμε στο σήμερα όπου υπάρχει μια τάση που βλέπω να δημιουργείται κάτι καινούριο που ονομάζεται πάνκ και υπακούει αν θέλεις αυτή την... στο γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Το οποίο ξεφεύγει όμω από τη μουσική φόρμα. Το οποίο έχει αρκετή μέσα σε πάρα πολλέ μπάντες. Θα αναφέρω idols θα αναφέρω και via boys ας πούμε, που για μένα είναι αυτή τη στιγμή το... το νέο είδος. The new thing, ας πούμε. Αλλά αυτό πλέον είναι... Μετά-πανκ. Ε, νομίζω ότι η, η πολιτική διάσταση που είχε το πανκ στην κορυφή του νομίζω αυτή την πήρε στην πλάτη του το hip-hop την εποχή στα μέσα του '90s και την κουβάλισε μια χαρά. Ε, δηλαδή η μουσική στο δρόμο και οι στοίχοι που καυτηριάζουν και έχουν πολιτική στάση και λοιπά, νομίζω ότι τους εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο και συνδεδεμένο με την εποχή του και με τους εφήβους της εποχής του το hip-hop. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, έχει παιχτεί καταπληκτικό hip hop. Δεν ακούω το είδος, αλλά δεν είμαι και κουφός, <laughs> ούτε τυφλός. Θέλεις να ακούσουμε λίγο τρογλωδίτες από... Να ακούσουμε, ναι, αξίζουν. Ναι. Ωραία, αξίζουν και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και κάτι ε, ψηλοφρέσκο. Okay. θα καταλάβετε. Για πάμε. Όχι επειδή είμανε και τρογλωδίτης, αλλά έπαιξε και κομμάτι όχι τα προηγούμενα ήταν, αλλά αυτό είναι... Αυτό είναι το σχήμα, η φόρμα του πανκ που υπάρχει τώρα. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι κάθε τι μια συγκεκριμένη κατάσταση και συνήθως και μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή... Ε, αν αφαιρέσουμε... Δηλαδή το βρίσκω πολύ δογματικό να θεωρείς τη μουσική που ακούσει εσύ με την οποία μεγάλωσες εσύ ας πούμε ή την τέχνη την οποία αγάπησες εσύ ε, να τη θεωρείς ότι είναι παγκόσμια και είναι για πάντα κλπ. Δεν υπάρχει αυτό. Οι, οι, οι γενιές των εφήβων έχουν το δικό τους κώδικα και πρέπει να είμαστε με ανοιχτά αυτιά. Ακόμα και για εσχρές μουσικές πρέπει να καταλαβαίνουμε δηλαδή στην τελική ανάλυση και η κατανόηση του εχθρού σου είναι όπλο ε, Ακόμα και το εσχρό τραπ που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ε, Έχει δικαίωμα καθένας μας να το κρίνει ως χάλια και λοιπά, Αλλά έχει και υποχρέωση να διαβάσει πίσω από αυτό Γιατί αυτή τη στιγμή η προέφηβοι κυρίως οι προέφηβοι. Ακούνε αυτή τη, θα το πω σκατίλα. Γιατί βρίσκονται σε ένα, κυριολεκτικά σε ένα κενό. Mm. Δεν, δεν έχει έρθει αυτό που θα αναπληρώσει το κενό και το κενό είναι αυτό. Mm. Η, η κοινωνία αυτή τη στιγμή για αυτούς είναι τόσο ξεπουλημένη και τόσο ε, καταφανώς άδικη αλλά και τόσο απελπισμένη είναι. Και τους λέει, είναι η κομπή τώρα παρίας και τους λέει στα μούτρα ότι παιδιά δεν έχετε μέλλον εσείς. Ακριβώς. Και τους το λέει ποιο, η δικιά μου γενιά ή αριστερή ή δεξιοί. Ή... Κανένα δεν του λέει στην πραγματικότητα, κανεί δεν του δίνει ένα όραμα ή δεν του εμπνέει. Και όταν δεν εμπνέεσαι από Ισχύ. κάτι, έτσι, το επόμενο που σε εμπνέει, ξέρει ποιο είναι, η πάρτη σου. Και η πάρτη σου είναι ναι, αυτό που λέει η Trap. Θέλω, ναι. ναι. να θέλω να γίνω προαγωγό, θέλω να πουλάω ναρκωτικά, και κλπ. Ναι. Γιατί τελικά, α πούμε, αυτό κινεί τον κόσμο. Ξέρω εγώ κάπω έτσι. Και ένα το εκατομμύριο που θα το πετύχει, αυτό θα περάσει ωραία. Ναι. Και αν δεν το καταλάβουμε ότι κάτι κάνουμε λάθος για να υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί ε, και να λέμε απλά είναι σκατά μουσική, ναι, οκ, okay. ναι, δεν έγινε τίποτα. Α, έχουν ζητήσει το καινοτάφιο, ναι όμως δεν το έχουμε σήμερα. <laughs> ε, άμα θέλεις θα παίξουμε δύο εκ των Απάθεια, Μαύρη Χώρα και το τη Υπάρξης. Μπορείς να επιλέξεις, αγαπητέ μου, δύο από αυτά. Απλά μισό λεπτάκι να πούμε και λίγο γιατί ναι, ναι. είναι πώς φτάνουμε εδώ. Γιατί είπαμε, εντάξει, έχεις πει αρκετά και για τις φόρμες και γιατί και πώς. Πώς φτάνει, απουμε πούμε και λίγο χωρίς να λέμε ότι μιλάμε. Πώς φτάνει όσο Σωτήρης τα ανώμαλα ρήματα, το οποίο ανώμαλα ρήματα ξέρεις είναι <laughs> και... Παιχνιδιάρικο, τα δεν ξέρω Όλα έχουν τη σημασία τους πάντους Όχι, έχει συγκεκριμένη σημασία Έχει, έχει την ηρωνική διάθεση ε, Και παίζει με τη λέξη Από ρήματα Γιατί γράφτε με γιώτα και δύο μη ναι. ρήματα, Και με τη ρήμα ε, Στην ουσία με το στίχο Ας το πούμε έτσι Άσχετα ε, αν δεξούμε πάντα όμοιο καταληξία Δεν κάνουμε ρήμα στην ουσία ε, Και είναι Νομίζω είναι μια δήλωση Προκλητική ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό που οτιδήποτε βαφτίζεται κανονικό ή ομαλό είναι απλά κατεστημένο. Και για μένα αυτό είναι αρχής στη ζωή μου από τότε. Είχα μια μηδενιστική διάθεση εγώ πάντα και στο στίχο και σε όλη μου. Και έτσι είμαι γενικότερα και λίγο κινικός. Ε, θεωρώ ακόμα και την επιβολή της διαφορετικότητας Κανονικότητα. Δεν μπορείς από, από την ώρα που βάζεις κανονιστικό πλαίσιο και λες ότι η διαφορετικότητα είναι έτσι, την έχεις ορίσει, την έχεις βάλει κάτω από τους δικούς σου όρους Λυβώς. και την εξουσιάζεις. Λυβώς. Το ίδιο και με την πολιτική ορθότητα. Εγώ είμαι φανατικά απέναντι στην πολιτική ορθότητα. Δεν μπορείς να σκοτώσεις την Οδύσσια και να τη βάλεις σε ένα τρίτο φύλλο. Γιατί σημαίνει ότι δεν κατανοείς καν ότι γράφτηκε Διάολε, 2.800 χρόνια πριν Και ότι απεικονίζει μια κατάσταση τότε Όχι τώρα ε, Είναι σαν να σκοτώνεις την ιστορία Αλλά αν σκοτώνεις την ιστορία σου Σκοτώνεις και το μέλλον σου Γιατί δεν θα ποτέ ε, Δεν μπορείς να σκοτώσεις ε, Το χιούμορ Ούτε να κάψεις τα του Πετρόπουλου Δεν γίνεται εάν, εάν προσπαθήσεις να πεις οποιοδήποτε ανέκδοτο Που να μην προσβάλλει κανέναν Δεν υπάρχει ανέκδοτο <laughs> Ε, τι θα κάνεις να το καταργήσεις αυτό Γιατί το θεωρείς ε, Σύμφωνα με τη δικιά σου κανονιστική λογική ναι, Ότι ναι. πρέπει να πέσει Κάτω από τον αυστηρό κανόνα Της πολιτικής ορθότητας Μα αυτό είναι όπλο τελικά της εξουσίας σε... Όταν σε μάθει η εξουσία να αυτολογοκρίνεσαι Α... Σε έχει βάλει Εκεί που ακριβώς θέλει Αστυνομία σκέψης ναι. Και εδώ... Πρέπει να τσακωνόμαστε εμείς οι δύο Για ένα πολύ σημαντικό θέμα Ας το πούμε έτσι αλλά με, με όρου παιχνιδιού. Δηλαδή λες και παίζουμε με μονόπολη και έχουμε ορίσει του όρου και δεν μπορεί να φύγει από αυτό. Αλλά συγγνώμη, εάν παίζεται η ζωή κάποιων ανθρώπων, έτσι, ε, θα μιλήσω με το παλούκι, αν χρειαστεί. Ε, και δεν μπορεί εσύ να μου πει, Α, όχι, ε, το παλούκι είναι εκτό κανόνων αυτή τη στιγμή. Θα το λύσουμε εδώ, ε, εγώ με του 75.000 δικηγόρου μου και του πολιτικού μου και εσύ μόνο σου απέναντι με το δίκιο σου. Αλλά το δίκιο θα το αποφασίσουμε εμεί οι 35. Πλούσιοι, α πούμε, και εσύ ο μόνο στόχο. Αυτή είναι η πολιτική ορθότητα. Είναι, είναι ορισμό κανόνων. Ποτέ οι κανόνε οι κανόνες είναι εκεί για να σπάνε. Και η ελευθεριότητα είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα μπορούσαμε να έχουμε στη ζωή. Να έχει την κρίση πότε προσβάλλει κάποιον, να μην το κάνει για να μην το προσβάλλει, αλλά να μην είναι κανόνα ότι απογορεύεται να το κάνει αυτό. Γιατί άπαξ και το βάλει σε κανόνα σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, και α είναι πλειοψηφία, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Η α είναι πάλι δεν με ενδιαφέρει, επιβάλλει κανόνε. Άρα δηλαδή, τι, ποια διαφορετικότητα έχει με κανόνε, Δεν έχει διαφορετικότητα. Έχει ορισμό μια καινούργια κανονικότητα. Αυτό. Μπει και αυτό σε κουτί. Ναι. Και το οποίο έχει δικαίωμα κάποιο να μην του αρέσει. Ισχύει. Και γενικότερα έχει και πολύ σημασία που το λέμε. Τα ανώμαλα ρήματα ναι. αυτό στην πραγματικότητα είχαν σαν όνομα. Ότι δηλαδή ξέρει. Ναι. Όχι, εμείς θα είμαστε για πάντα ανώμαλοι, α το πούμε έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για να επιστρέψουμε να κάνουμε γρήγορα κάπως, γρήγορα, και αποφώνηση και να ρεζουμέ. Ε, τώρα ποιο να βάλω, θα βάλουμε ένα από αυτά τα τρία και θα βάλουμε και ένα και στο τέλος. Εγώ ή το βάλεις στη ύπαρξη. θα έβαλα. Έχω στο τίτολες, αφού... Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο γράψα, είναι το τελευταίο που έχουμε ηχογραφεί. Πάμε και επιστρέφουμε. Γέννηση, τραύμα, πόνος, ίαση, θάνατο. Γέννηση, τραύμα, θλίψη, λύθη, θάνατο. Η πληγή του το ποιον. Στρέψαμε, τα καλύτερα σπίτια γκρεμίζονται εκτός αέρα έτσι Και φούρνοι και όλα έτσι, έτσι. Ε, Ίσως από τη νέα της να κάνουμε μια κουβέντα για όλα αυτά τα ωραία που συζητάμε Γιατί και είναι μερικές κουβέντες που κάπως λέμε Α, ah, να μην μωρέ, ξέρεις, μην φέρνουμε μην μπούμε πάλι για... Τους φίλους, για τους συντρόφου, ότι μήπως είστε λίγο ηλίτιστές, μήπως αυτό εκείνο. Ναι, τα αφήνουμε, αλλά το ενδιαφέρον είναι να κάνεις μια κουβέντα και να διαφωνήσεις με κάποιον. Δηλαδή, τι θα γίνει. Δεν όλοι... υπάρχει δημιουργία χωρίς διαφωνία. Ακριβώς. Δεν, θα δεν, συμφωνούμε όλες μόλις. Τι είμαστε, το κουκουέ, πού είμαστε, αν έχουμε κάποια αίρεση. Α, από την άλλη, το ελά μα, α πούμε, γενικότερα... Σε αυτό που λένε χώρος που εγώ δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου κάνει γιατί θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα περίεργο, Περι, μια εμένα. περίεργη περιχαράκωση, Α ας πούμε αλλά έστω ας πούμε ότι οι άνθρωποι που, αν, που συγγεν, συγγενεύουμε με όλο αυτό έτσι ε, έχουμε απ' την άλλη και το πρόβλημα του, του, του υπερβαλ, υπερβολικού εγωισμού δηλαδή μπορεί να λέμε τρει ώρες το ίδιο πράγμα αλλά αν δεν ακουστεί από το δικό μου στόμα ε, δεν θα ησυχάσω Α πούμε ή αν δεν ακούστε το δικό σου στόμα δεν θα ησυχάσεις, άρα τελικά φράξεις κάνουμε και διαφωνούμε και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα στοιχειώδη, πάμε να τους φάμε ρε παιδί μου και μετά διαφωνούμε, <laughs> αλλά πάμε να τους φάμε <laughs> Τρομερό Λοιπόν ε, ανώμαλα ρήματα για ε? Τι; Κοίτα η, η καταβολή σίγουρα δεν είναι δεν γίνεται να... αλλά τα ανώμαλα ρήματα είναι ένα project, ένα τρίο που ξεκίνησε με την άντια τη, τη λυριζή το φόβο το μεγαλούδι και μένα. Και τώρα στη θέση της άντρια είναι η Μίτσα, η τρομέρη μα καινούργια η Τσιούκα. Ε, έχει βάσει πάνω, οπωσδήποτε. Δεν το, θα ήταν λίγο δύσκολο, αλλά επειδή και εγώ με τα χρόνια έχω ανοίξει το, το τι ακούω και το τι θέλω να παίζω και επειδή δεν θέλω. Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι γιατί κατά κάποιο τρόπο ε, ξέρω εγώ. Ε, Στάση μου είσαι μόνο στο θάνατο. Δηλαδή, ε, ακίνητος τελείως τελείωσε μόνο στο θάνατο. Οπότε, ε, μου αρέσει το να πηγαίνω λίγο πιο μπροστά. Δεν λέω, δεν λέω ότι κάνουμε κάτι φοβερά πρωτότυπο. Ροκεντρόλ ναι. ε, είναι. Υπό την ευρεία έννοια. Έχει την πάντα καταβολή γιατί ναι, υπάρχω σε αυτή την πάντα και σίγουρα στην πλάτη μου και στην καρδιά μου και στο μυαλό μου ας πούμε υπάρχει το πανκ γραμμένο μέσα του σαν, σαν, σαν DNA πλέον και δεν δε θέλω ούτε μπορώ να τα αποβάλω και να θέλα αλλά δεν θέλω κιόλας ε, τα άλλα δύο μέλη όμως και η Νάντια στην αρχή και ο Φώτης και η Μίτσα έχουν άλλες μουσικές καταβολές και αυτό το πάντρεμα έχει, έχει το κάτι καινούριο αν λοιπόν με ρωτάς αν είναι φορμαλιστικά punk ναι έχει μεγάλο κομμάτι φορμαλισμού Πανκ μέσα ε, Αν είναι αυστηρά Πανκ, όχι δεν είναι Είναι μετά πανκ Εμείς έτσι το λέμε, δηλαδή βάζουμε και ελληνικά Τον τόνο στο τα, μετά πανκ <laughs> ε, Δεν ε, Ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ Δύσκολο Όταν δεν είσαι έφηβος Να εφεύρει από την αρχή Κάτι που να εκφράζει ε, αυτή την γνήσια επαναστατική αλήθεια της καρδιάς που έχουν οι εφηβοί άρα ε, δεν νομίζω ότι θα το προσπαθήσω ποτέ καν το έκανα όταν έπρεπε μάλλον όχι όταν έπρεπε όταν το νιώσα, γιατί δεν έπρεπε ναι, ναι. τίποτα δεν έπρεπε ε, mm. αλλά δεν είμαι ηλίθιος για να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να μπω στο πετσί ενός εφήβου του τώρα είμαι μακριά από αυτό και, και είναι και έτσι πρέπει να είναι. Εκείνη πρέπει να είναι μακριά από τη γραμειμένη τη δικιά μας γενιά. Σοφά τα λόγια σου, θα έλεγα, σωτήρη. Ε, όντως, ε, δεν διαφώνω σε κάτι, θα σε διέκοπτα. Είπαμε, εντάξει, να μην συμφώνουμε και σε όλα, αλλά εντάξει, ε, γενικότερα όμως τα κομμάτια ε, και μένα που, εντάξει, δεν είμαι και ένα πιτσιρικάς και εγώ, ξέρεις, ε, εκφράζουνε, φαίνεται και φαίνεται και από το feedback. Φαίνεται ότι περιμένει ο κόσμο, στέλνει καρδούλε να σα δουν ε, ε, στα, στα τροπικά μέρη. Προσεχώ στο Τέξα, Βεργίνα. <laughs> ε, στα τροπικά μέρη τη Βεργίνα. Ναι, ναι. Αρχέ Αυγούστου. Ναι, ναι, πρώτη κάπου εκεί η 30. Ναι, ναι. Η ανάσταση ενό πολύ ωραίου φεστιβάλ. Τέλεια. Ε, Καιρό ήτανε ναι. να πάρουμε τα βουνά, τα λαγκάδια και τα τέτοια πάλι. Ναι, εντάξει, ο, ο φυσικό μα χώρο ρε παιδί μου, ναι, εκεί είναι, στο πάνκ, ας πούμε, έτσι. Αλλά ε, πιο πολύ το λέω γιατί αμφισβητώ. Πλέον και πώς να σου πω ρε παιδί μου ε, παίζω μια φόρμα συγκεκριμένη που, που, που περιέχει πάρα πολύ πάνκ ας πούμε έτσι Ναι, ωραία αν το βάλεις λοιπόν γενεολογικά ας πούμε σαν συγγένεια ε, εκεί είναι ο χώρος μου και, ε, και οι πάνκιδες ας πούμε ε, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που, που κα, καταλαβαίνω και με καταλαβαίνουν τέλος πάντων ή που γίνεται η που γινεται Αλλά το ίδιο το πάνκ το πανκ σαν αυτό που ήταν όταν ήταν και όταν υπηρέτησε το μεγαλύτερο σκοπό του... Ε, στην πραγματικότητα πλέον δεν είναι αυτό που ήταν. Άρα και εμείς είμαστε μεν πανκ νοοτροπία και πανκ γονίδια ας πούμε. Αλλά προχωράμε όλα. Αλλά προχωράμε και δεν, δεν έχω και κανένα ταμπού στο... πού ανήκει αυτή η μουσική που κάνουμε... Ε, αν στρατεύετε κάπου ή όχι. Ούτω ή άλλω είμαστε πολιτικά όντα, άρα από το στίχο τουλάχιστον Φαίνεται με. υπάρχουν οι δηλώσει που πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω τρομερά για αυτή την ε, εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σιγά-σιγά. Ε, Απίστευτο ε, κόρο, έχω ε, να πω. Ε, δεν δε, δε έχω βγάλει, δεν σε κέρασα από ούτε τα κουλουράκια που φτιάχναμε χθε. Τίποτα, καλά, τα ξεχάσαμε ε, όλα. Και η θέα απίστευτη. Ε, ε, τον μπαλκόνι σα δηλαδή, εντάξει. Θα γίνει και αυτό σε λίγο καιρό Airbnb, άρα μήνε. όσο μπορούμε ε, το ευχαριστούμε. Εντάξει. Όσο αντέξει και <laughs> να, να αντέξει. Λοιπόν, ε, Σωτήρη, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τα μηνύματα. Ό,τι μπορέσαμε, επικοινωνήσαμε κι εμεί στον αέρα. Ξέρετε, τα σχετικά θα την ακούσετε σε επανάληψη. βγει στο Mixcloud, θα τι πείρουμε εμεί. Μην αγχώνεστε. Θα κλείσουμε με απάθεια. Γιατί θα κλείσουμε με απάθεια, ε, από ανώμαλα ρήματα φυσικά. Γιατί πάντα. η απάθεια είναι ένα κομμάτι. Που έμεινε μισοτελειωμένο την εποχή των αδιέξοδων. Πρακτικά είχαμε μπει στο στούντιο να γράψουμε ένα demo για το 38 χιλιοστά. Περίσεψε χρόνο το 111. Τζαμάραμε. Αν θυμάμαι καλά, και όλε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια έτσι. Και η στίχοι είναι ένα παραλήρημα εκείνη στιγμής. Δηλαδή δεν υπήρχαν στίχοι. Είναι ένα τζάμα αυτό που ακούγεται στην περιβόητη εκδοχή μια κασέτα που είναι αυτό το demo. Είναι λοιπόν μια, μια ολοκλήρωση του κομματιού. Πήραμε δηλαδή αυτήν την ιδέα. Ε, δεν ήθελα με τίποτα, αν και μου λέγανε και, και η Νάντια και ο Φώτης μου λέγανε να κάνουμε ένα κομμάτι διασκευή ε, δεν ήθελα να πάρω ένα δεδομένο κομμάτι. Όμως εδώ, ε, όταν το, ε, μετά από πολύ καιρό για κάποιο λόγο, κάποιος μου το πώσταρε, το άκουσα και λέω, κάτσε ρε, φίλε, αυτό είναι ένα κομμάτι που ε, δεν είπα αυτό που ήθελα. Είπα αυτό που παραλύρισα εκείνη την εποχή, αλλά... Θα ήθελα και ήταν και ένα τζαμ, δεν έχει δεν τελειώνει καν σωστά στο μεσο... ε... Με συνοιχογράφηση. Ναι, είναι ένα τζαμάρισμα ναι, στην ναι, πραγματικότητα. Ναι, ναι. Ε, και λέω, οκ, okay, ας το βάλουμε στην εποχή του. Ας... ας το ολοκληρώσουμε σαν μια γέφυρα, ας το πούμε έτσι. Ότι και για μένα είναι και ένα, ένα οριστικό τέλος και κλείδωμα εποχής. Δηλαδή ότι ε, κάτι που μείνει μεσοτελ... μισοτελειωμένο από τότε... Ε... Το ολοκληρώνουμε με τη ματιά του σήμερα όμως. Γι' αυτό πήραξα και το στίχο. Τον έκτισα με το πώς το βλέπω σήμερα. Και όχι με βάση εκείνο το παραλήρημα βέβαια έτσι. Και μάλλον δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και δίνουμε τη σκητάλη αμέσως μετά στο σάι vibes Καλή συνέχεια και τα λέμε πάντα στον αέρα εδώ. Καλή Γεια, γεια.